Είστε απο με τους διατρήτους α -ε. Η εκπομπή μπορεί να φέρει σε τη θέση δύσιλη, αριστέρος δεξίος, θρησκολίτος, και αθέους, ουριτάνος και προθετικός, γαβράκη και βάζελάκα, κάτω σε πίσης, και βλάκες. Έχετε 10 δευτερόλεπτα, για να κλείσετε το browser, ή να πατήσετε stop στο interface. Να τηλεφωνήσετε στο δικηγόρο σας και να του πείτε να μας ακούσει. Έξοδος. και καθείδες διαγνωστικά έγγραφα, μπορείτε να κάνετε test στην μέχρι να μας διαχώς. Καλή ακροάση. Ποτσο δεύτερο. Twitter reunion. Η διόδος Μαζί σας. Καλησπέρα διοδε. Καλησπέρα Διοκόπτη. Τι κάνεις? Καλά. Σήμερα είμαστε στο μου σπίτι. Με πολύ καλό υγρό. Ναι, πάλι καλά. Να και ένα καλό. Σήμερα σας έχουμε πάρα πολλές εκπληξίες. Πολλά φιντάνια εδώ θα περάσουν ναι, από τα μικρόφωνα των διάδριτων. Τα μικρόφωνα του Σιπίλ δηλαδή. <laughs> ναι, μας φιλοξενεί ο Σιπίλ. Ε, γι' αυτό έχουμε ήχο καλό. Ένας πανμέγιστος καλλιτέχνης, σκηνοθετικά, στη μαγειρική του. Κύριος, κύριος, κύριος, κύριος. Όχι, όχι, κύριος. <laughs> και πολύ ωραίο παιδί, λένε μερικές. Καβές είναι, σ <laughs> Γουστάρουν το καλλιτεχνικό, το, τραβάει, το, το τραβάει. Καλλιτέχνης, κιθαρίστας, σκηνοθέτης, ζωγράφος. Πολλά έχεις πει και είμαι μέσα στην κάμα, γιατί τα χειριζά αυτά. τραβάει πολύ. Και τελευταία και δημοσιογράφος, έτσι, social media. Α, ah, και έτσι, κατάλαβα. Λοιπόν, <laughs> τι, τι εσύ, είσαι, πώς είσαι. Καλά είμαι. Δεν διστένομαι. είσαι μαθυσμένος. Δεν έχω πάει καθόλου Έχει πέσει πάρα πολύ Και δεν έχω κάνει tane το μπάνιο. Πλάκα κάνει. Όχι κανένα. Και εγώ. Και μισάθνατα. Αυτό. Και εγώ. Είμαι στα 7. Μαυρής, έχεις μοδρίσεxi. Τι γνώμη έχεις Στην Α, πήγες το. The Ναι, Athens oh. Pride το λέγανε. Athens Pride το λένε. Ετάξει, γεια όμως ήταν τώρα πήγε που σκέφτηκε. Γεια εκεί, ξεκινούσε. Ταις και φίλες. Σωστός. Ήταν ήταν γιος τους γιος δεν καταλάβανε. Είχε Δεν ήμασταν εκεί. Ε, όχι Είχαμε δηλογική... στείλει αντιπρόσωπο. Είχε πάει η Τζεμπελίκου. Και τράβηξε φωτογραφίες. Γνωστό, λέμε. Ναι Ναι, της οικογενείας το... Μου το σφίγγεις λίγο αυτό γιατί πέφτει. <laughs> Συγνώμη αυτά τα πρόστιχα. Μην τα λες στο μικρόφωνο. Σφίγγεις το από την άλλη. Σφίγγη. Έλα, έλα. Όχι. Το χέρι. <laughs> μην τα λες, Λοιπόν, έχουμε μέσα κόσμο. Έχει μαζευτεί λαό σήμερα. Ε, μπορεί να ακούτε φωνές. Ε... Τους κρατάμε με νύχια με το για να μην ορμίξουν, Να μην ξέξε. πούνε μέσα να κάνουν διαφήγηση, <laughs> να πούνε το link από το είναι site Είναι το σε κοινό τον Είναι οι fans, έχουν μαζευτεί. Groups. Θα τους α, περάσουμε από έναν έναν. Έτσι, για να μας πούνε πέντε κουβέντες. Πέντε. πέντε θα, έχουμε, θα έχουμε αυστηρά πέντε λεπτά, το debate ναι. Έτσι γιατί δεν θα Βέβαια, εμείς την κοπελίτσα εκεί στο debate θυμάσαι. η κοπελίτσα Στο debate που έκανες το TV Ναι. Ε, ε, ε, ευχαριστώ πολύ το πούλε. πολύ με, με αναγκάζεται να σας διακόψω να σε φολή. που να διακριτικά από ο τζιραλίς. Ο τζιραλίς, το Πανγόφιτα εγώ. Ο Ζιραλής το κρωτάει. ο φίλος του Ναι. Πού εκεί; Ναι. Τι πως το λεγανε; Γιάννης. Δεν Τώρα, Τζόν, ο Γιάννης Όχι, που και Ο Λάμπης. Ο Λάμπης, μπράβο εγώ όταν θέλω να βιάσω το μαγαζί η ώρα, να la και στο τέρμα. Ξεπαγιάτα όλα, δεν έμειλε κανείς φεύγανε. Αυτό είναι στον Ορφέ, ένα άλλο στέγη που πηγαίναμε. Βάζανε το Ναι, αλλά το και κάνει και το χέρι, καλό χειρακτηρίζεται και η υπόλοιπη, υπόλοιπη δρομοπούλα Επόμενος, ε, εντάξει μερικοί έχει δίκαιο έχει το παιδί όχι, όχι, έχει δίκαιο, έχει έχει Έχουμε τίποτα ποταλό από τα δικά μας Από διακοπές να πω, διακοπές. ένα τυπορικό στον τωρίμι κάναμε Μια χαρά περνάς, σε ζηλεύω Ε, τώρα που μείναμε τα <laughs> <laughs> Δεν πειράζει έτσι όμως Δεν ξέρω καθόλου βασικά. Έλα, που δεν ξέρεις εγώ ξέρω. Θα, θα το πάμε στη Θα διαλέξεις. Θα δια... Εγώ θέλω να διαλέξω το Στάθη και την Catherine. Μήπως λες από τώρα; Γιατί δίνεις το δίνεις το κινητό μην Όχι, μήπως η πόλεις. Εγώ Κατός διαλέγω αυτός τους δύο. Εγώ ξέρεις ποιο ξέρω πώς θα διαλέξω. Δεν ξέρω πώς θα διαλέξω. Τα λέμε πάλι σε λίγο. Θα παίξουμε τίποτα typάτα τραγουδάκια; Αχ, έχουμε σήμερα έχουμε δύο βρω, που τραγουδάει μαζί με το φίλο το Dimmas. μάζα. Το μαζαρομωρό. Και ο τύπος που έχει φτιάξει το intro των διάτριτων. Είναι αυτός ο καταπληκτικός Παταμύξης άνθρωπος. Παναγούθηση να αναφέρει το Αγίου Δημητρίου. Και θα έχουμε τραγουδάκια Δίωδος, α... Δίωδος. Θανάσης, Δημήτρης. Θα Υπάρχουν διάφορα, θα τα ακούσουμε. Και φτάνουμε σιγά σιγά στο μηδέν. Σιγά σιγά, όπως από τι πρέπει. ακόμα δεν έχουμε αποφασίσει. Μια φορά το δίμηνο κάνουμε. <laughs> τι θα κάνουμε. Εντάξει, άσε να υ Θα τα βρούμε Για... όλα στα τρόπο. Γι' αυτό ζούμε. Για να σας πες. πιλόδοξους podcasters καταπληκτικοί διάσημοι twitterers οι οποίοι έχουν κοκκινήσει έχουμε μαζί μας το κατρινπι και το στάθη δεν μυαζιάζει τρεύω, Γεια σου Καδερινά, τι κάνεις καλά είμαστε πώς περνάς, ναι, αυτά το ξέρουμε, Είναι μ, μόνιμο συνήθειο Ναι, είμαι καλά, όλο βγαίνω και τρώω τα λεφτά μου και πίνω μπίρες και δεν έχω μία Τίποτα άλλο? Μαύρησα. Και εσύ? έχω κάνει τρία μπάνη. Και Κι η δίωδο σου είπε ότι μαύρισαι πόλε Τρία μπανάκι μια χαρά Ναι, εσύ είσαι έτσι καλύτες μαύρος είσαι. Εδώ με μαύρος δεν έχω μαύρισαι Δεν χρειάζεσαι Κανονικά ξέρεις πώς γίνομαι Όχι Μαύρος Μαύρο. Αστάσει είναι ακόμα καλαδάκι. Θα θέλει έτσι μένει έτσι κι αλλιώς, δεν έχει σημασία. Τι λες ρευλάκα, είσαι προδιαγραφές να γίνει. Ναι, γίνεται κατανόξα αυτή η τρίχα. και... αποκλείται λαγόμηνο. Είναι κατάξε τώρα. Τώρα, ναι, το χτυπάει ο ίδιο το μάξι. Τώρα έχω πιάσει κουβέντα για τρίχες. <laughs> δεν Λοιπόν, πείτε. Τι να πούμε, α πούμε, ναι. Τ μου Εσύ να μην μιλάς για το χθες. Γιατί, Έτσι. δεν θα μιλήσω. Όχι. <laughs> λοιπόν, <laughs> εκπομπές, γιατί δεν κάνετε. Γιατί εμένα μου είχε χαλάσει ο σκληρός μου. Και... Εδώ ε, με το Χρήστο απλά δεν κάναμε άλλο podcast. Κάναμε μετά τις Πανελλήνες, ε, με την ευγενική χορηγία του intro της Κατερίνας. <laughs> Οπότε τώρα έχουμε μεγαλύτερα πράγματα να κάνουμε έχθω από το podcast. Από, oh, βγαίνουμε. Ah. Όχι, hey, ισχύουν, <laughs> οι όχι φήμες. Μαζί. ισχύουν οι φίμεσει που ακούγονται. Όχι, δεν ισχύει. Θα θέλουμε ζευγαράκι. Ποια ah. λέει! Εγώ θα βάλει <laughs> <άκουση laughs> από Φυσικά. πολλούς. Κοίτα, άκουσα ότι βγάζει ένας διακόπτης αυτό το πράγμα. Δεν, εγώ, εγώ τίποτα δεν έχω βάλει. Τίποτα. Μπορεί <laughs> να συνέχεια μαζί. Δεν Δεν της μίλαγα κα. Δεν της μίλαγα. Εγώ δεν σου μίλαγα, Εγώ δεν σου μίλαγα. Δεν Λέστα. σε <laughs> να πιάσουμε το Ιταίρ. Τι θέλεις. Ναι, να πιάσουμε. <laughs> θέλω θέλω συμπάθειες. Ο Στάθος, ποιος συμπαθεί. Πολύ. Hey. Έρωτα τρελό. Πολύ... Εκτός το Γιαννούκ. <laughs> <laughs> <laughs> και τη φέρει <laughs> Φρύ. Που γίνονται τα όρια στο Twitter, ναι. Τσατ. Έλα, αυτή με λέξη διακόντων στην Ace Club. πολύ. Γράφη γράφη Έχει κόψει τώρα 2 μέρες και ξαμηκά βλέπω tweet γράφη, γράφη, γράφη, και γράφη, γράφη. λέω το Γιαννούκ κοίτα τι έγινε ας πούμε έκανε tweet Τελικά και είναι Γιαννούκ ή Γιαννούτζι Είναι Γιαννούκ Γιάννουκ Γιάννου δηλαδή. Γιάννουτζι Εγώ το Ιανουκ. λέω γιανούκ. Κι εγώ Γιαννούκ το λέω Εγώ <laughs> δεν μπορώ τα <laughs> όχι Τα φαινόμενα... <laughs> όχι Όχι, πολύ, μήνας, πολύ. Σχέση. Εγώ Καβλά δεν έλεγα της... αυτό, πάντως. Διάσημοι bloggers και τέτοια. Ε, δεν το έλεγα διάσημοι. Πιτήρια. Αλλά δεν έχουν την τυπική συμπεριφορά που θα πρέπει να έχουν απέναντι στα πιτσίρικια. Δεν να σε βοηθήσω γιατί έπαθες και <laughs> <laughs> είναι λίγο κάμως. <laughs> Ακλή <laughs> Αρχίζει yeah. από φου, αρχίζει από διάφορα. Φου, yeah. άστος το εξηγήσουμε... Όχι το φου το μαγαζί, αλλά... Δεν το ξέρω το σκηνικό. εξηγήσω, δεν είναι τις της Θα κάψουμε <IL> κόσμο. Εσύ σταμάτα να πίνεις μπύρα, παιδί μου. Χορηγός που Ένα κρασί και... Δεν κάνουμε διαφήμιση, Κάνουμε, γιατί. Α, κάνουμε. Α, Καλά Για στο χωριό. Στην καβάλα. Καβάλα. Καλάω <laughs> <σταίλνε> στην χωριό. Εδώ είμαστε χωριό, θα πάω. Χωρίο. Κάθε χρόνο. Θα <σταίλνε> και συνεχιά. Ναι. ναι, πλέον. Που είναι εδώ καβάλα. καβάλα. Μετά. Όχι. Έξω. Πόσο λένε, Φιλύπου. Φιλίπου. Άλλο φόκη. Α πω να Θα κάνει, σε το πιάσει. Εγώ θέλω να πάω στην Τουρίνια, Πότε έχεις πάει τελευταία χρόνια Πριν ενάμουση <Γελάς>. μήνα <laughs> Σταμάτα, δεν είναι αυτό, είναι ότι δεν μπορώ να πω ξέρω, εγώ φεύγω να πω στους γονείς μου, παιδί, μου Άντε θα το καλοκαίρι yeah, Αν πάω αδί. με τη Δέσποινα Αν Το που έχει εξαφανιστεί και αυτό Ναι, το ότι μπορεί να ακούγεται <laughs> <laughs> <laughs> Τίποτα, δεν τι θα τι κάνεις, πες, πες, Δεν ξέρω καθόλου. Ε, μπορώ να Αυτό λέω. Ήμπιζα. Ας τι θα πάμε. Τι νησί είναι Δεν είναι Δεν ξέρω. Τι νομίζω ότι είναι αμάξι, είναι. Τα Κανάρια δεν είναι εκεί. Εκεί τα Κανάρια. Βες λίγο στα ίντερνετ να δούμε. Τώρα δεν μπορώ, είναι σε ξενοπισή. Άου, αυσχολεί. Είσαι σε όλες τις συστήματα που έχει. Τα Κανάρια είναι κανένα η Ή Δεν άκουγα Να την λέει. Σέντ, όσο λέγεται, πώς λέγεται, Ιντουος. Την Ιντουος θέλω να πάρω. Θέλω να την είναι α4. Να σου πω κάθε. Στα αρχίδια μας. Θα βάλουμε και μία. Εδώ θα βάλουμε beat. Βάλαμε. Λέει, θα βάλουμε beat. Βάλαμε. Αυτό το φθινό. Όχι, είναι καλό. Λέω αυτός, έχει καταδίσει χειρότερος από εμένα. Ε, όχι και έτσι. έχουμε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 Την παρουσίαση ήταν. ήταν όμορφα. Ήταν. Το είδατε που είχαν αφήσει τη νυχτά τα μικρόφωνα. Ναι κάτι διάβασα στο Twitter. Και έσκασε, ήταν μια τύπης που σχολίαζε τον Καραμαλή. Και τώρα Συμβαρά. Έχει θα... και... γίνει δηλαδή ναι, μιλάγανε ρε παιδί μου, το σχήμα. Και έλεγαν διάφορα. όμορφα Α, Δεν το αυτό, ήταν στο live. Ναι, στο live. Ναι στο live. Ναι, ενώ δεν, συνέχεια τα πλάνα και το χώρο γύρω, -γύρω. Και Είχε και ήταν καλά. Ωμορφα πράγμα, το google.gr έβαλε το λογότυπο Να το πούμε το το. Το. Για να λέτε ότι κάνει μόνο μεταφράσει. τα φράσεις, ορίστε και ένα λογότυπο άνθρωποι Φτιάξανε Φτιάξανε <laughs> Και τι κοίτας πάτωμα <laughs> Αυτά Αυτά να, τα ναι, τίποτα. Δεν έχω τίποτα άλλο Όσο να πω. μας παίρνει συνέντευξη να πω, καλά Ωραία Πίνεις, βγαίνεις... Πίνω, μεθάω, βγαίνω, και μεθάς... Ναι. Ο χαμάν. Όχι, δεν μεθάω, εντάξει. Όχι, Όχι, γένω, δεν μεθάει, δεν μεθάει. Σπάνια δύο ναι. Μία φορά στις δύο εβδομάδες. Μία και καλή. Του δίνω και καταλαβαίνει. <laughs> καταλαβαίνουμε. Δηλαδή περνάω τόσο καλά... Ένας διασκέδαση, στον δυναμή με τη μία μέρα που βγαίνει. είσαι Πολύ Πρώτα <στάξιο> πράγματα. <στάξιο> <στάξιο> Έχουμε και ένα παρτάκι λέ, για τον άλλο μην αλλά δεν το ανακοινώνουμε. Γιατί δεν ήταν. Αλλά δεν σα το λέμε. Γιατί επειδή έδωσα ότι να μην το πούμε. Θέλεις να το ανακοινώσει η άλλη, είναι δικό της Τι θα το ανακοινώσει, γιατί λέει αν το πούμε και θα γίνει μα. Γιατί να μην γίνει και να μην, θα πάμε. τίποτα να θα Τι κάνεις με την πετσέτα oh. θα γεμίσεις κάτω στο πάτωμα. Ναι, με Πού πω, πω, το ψώνιο. Ρε! <laughs> Έλα, δίδπλες να θηνα. Τι αυτο γόλες το πάθη. Τι σκεφτώ. Α, Και την καρδιά ο, μου θα ρυθμισό. Δες κι, δες εσύ. Αχ, όχι. Αυτά. Αυτά. Αφιά. Τώρα θα έρθει δίως μας. είσαι πάρα πολύ κουρασμένος. Με άλλο καλασμένο. είσαι πάρα πολύ Είναι πάρα πολύ άσχημο το που λες Θέλω το κόψεις Το κάνουμε μόνο λόγω γομικροφόνου Σας μουσόλους αλλά Όχι επειδή είμαστε όλοι μαζί εδώ πέρα Και έχουμε πάρα πολύ καιρό να κάνουμε Και θέλουμε να δοκιμαστεί, πάλι τον Μπαρδάκη Μια κουβέντα να πει Όπως είπε πριν Ο Μπαρδάκης θα κλείσει με ένα Γεια είμαστε τώρα πριν στο σαλόνι και λέει Εγώ το περασμένο Σάββατο Βγήκα <laughs> <αυτό>. <laughs> και τελειώσα Κυριακή, ξαραβγήκα έλειωσα, είναι <laughs> με το γέλιο ο άνθρωπος oh, oh. είναι καμένος, είναι πολύ τέλειος. αγαπητός είναι τέλειος, δηλαδή. να αγαπώ. Ναι, είναι τέλειος. και εγώ δεν λατρεύω, αλλά είναι καμένος εγώ δεν τον ξέρω και τον αγαπώ είναι είναι... νομίζω ότι καταλαβαίνομαστε ναι, αφού μιλάει πήρε μου φτιάξει και γεμιστά <laughs> Αχα, <laughs> θα τα σβήσουν κονιάκ βαριά θα <laughs> <πέρσουν. laughs> τα κουράσαμε, πρέπει να φύγουμε. Ναι, πρέπει να Αμπολάμε! Φύγουμε γιατί θα έρθει ο δύο τώρα θέλει και αυτό χρόνο. Χώμα Νομίζω χώμαστε. ότι μας διχωνι. Σύκο. Αμπόλεν. Σύκο, πρέπει να φύγουμε. Να γεια πούλεν. σας από μα. Έχουμε... Θα τα πούμε... τραγουδάκι. Τι θα, θα τραγουδήσουμε όλοι μαζί. Τραγουδάει δύο Ε, το όχι. Αυτό. Α, αυτό. Τώρα θα τραγουδίσει. Θα πάμε αυτό τώρα. Α Πάμε! Ένα αερόστατο να πάμε στο φεγγάρι, ένα αεράκι να μας πάρει Φωτιά και αέρας να κάνουμε δική μας, τι μικρή ζωή μας Είναι η καρδιά μου μια αυλή σ' ένα κελί πολλο μικρέ. ja tällä saapuu jos Τέξεις αφελής τραγούδησε να Ένα να να Πάφη δραματική μέχρι να καταλάβετε ποιο Δεν καταλάβετε και εγώ είμαι εδώ πέρα μαζί με τη δύο εδώ. Το, το πιανίστα. <laughs> Έχει μια σχέση. Εγώ είμαι ο Δημήτρης Δημόκλο ο υθοποιό. Οθοποιό, σαντα κομικό, μεταφραστή και άλλο έχω κάνει στη ζωή μου. Έχω κάνει και άλλα πράγματα, αλλά τα έχω αφήσει πλέον πίσω Στρατό μου. Πήγες. Στρατό πήγα σε ιδιωτικό γραφείο δούλευα, στα τρένα δούλευα. Μεταφραστή έχω κάνει αυτό το πάμε. Και κάπω έτσι δεν το λέει. Παρινέλα. Ο καθένας με τις αναφορές του. <laughs> Αυτό τον καιρό εισπράττω το, το, το Ταμείο Ανεργίας, στο οποίο μπήκα, <χει> όχι, όχι εισπράττω το Ταμείο Ανεργίας, το οποίο ανέβηκε, θέλω να πω. Ε, ταυτόχρονα ασχολούμαι με τις μεταγλωτήσεις... Ε, Και κάνω διάφορες μεταγλωτήσεις ε, για σειρές κινουμένων σχεδίων Αν τύχει ποτέ και δείτε τη σειρά The Fairly Odd Parents η είναι Θέλω να πω ότι είναι η σειρά νούμερο 2 Μετά τον Πόπτος Φουνγαράκι στο Νικελόντεον Κάνω τον Κόσμο ε, Έναν πρασινομάλη γαμάτο τύπο ο οποίος, ο οποίος μιλάει συνέχεια έτσι Έλα Γουάντα τι θα κάνουμε τώρα πες μου Είχε έναν καταπληκτικό μονόργο της προάλλες που είχαν ανακαλύψει ένα ημερολόγιο και έλεγε «Ναι, τα ημερολόγια που δεν λέω ότι έχω, είναι τα κορίτσια που δεν λέω ότι είμαι». <σίλωσο> ήταν πολύ καλός, ναι. <σίλωσο> και, <σίλωσο> και επίσης μια άλλη σειρά που <σίλωσο> ονομάζεται το πράσινο μαλίτι τι? <σίλωσο> Έχει πράσινο μαλίτι <σίλωσο> Ναι. Αυτό ήταν η πάψη. Και αυτός ήταν Που μπήκε και άνοιξε την πόρτα. Άντε καλό, φεύγει. Κάτσε να πατήσω το pause στο βιαλο μαλάκα μιχάλης Βιώδος και Δημήτρης Δημόπουλος take 3 3 Α, 2 1 και Καλήσpera σας Καλή σας πέρα Σήμερα μαζί μας είμαστε ο Δημήτρης mm -hmm. Δημόπουλος και ο Βιώδος <laughs> Χριστέμου <stand> comedy <laughs> Εδώ μαζί μας Ιθιοπιος μεταφραστής Στα τρένα, ταξιδιωτικά γραφεία, υπεύθυνος ε, ταξιδιωτικού κομματιού σε φεστιβάλ κινηματογράφου, μεταφραστής και επιμελητής καταλόγων κινηματογραφικών φεστιβάλ, τα έχω κάνει όλα αυτά. Με για ένα μεγάλο ταλέντο, για πες μας τι κάνεις αυτό το διάστημα. Αυτό το διάστημα χαίρομαι πάρα πολύ που με ρωτάς, ε, δεν είναι τίποτα στημένο σε αυτή την εκπομπή άλλωστε. Ε, αυτή τη περίοδο περιμένω να εισπράξω αύριο συγκεκριμένα τη δε Ε, έχει ανέβει ευτυχώς ναι, δεν μπορώ να πω ονόματα, ευχαριστώ πάρα πολύ Αλλά ταυτόχρονα κάνω και κάποιες δουλίτσες η αλήθεια είναι ε, Κάνω ε, κάνω όχι απλώς θα κόψω αργότερα το δελτίο παροχής και δεν χρειάζεται τώρα ξέρεις, όλα αυτά τα... Τι λέω τώρα, γεια σας ε, είναι... Ναι κάνω μεταγλωτήσεις, ε, έκανα δύο σειρές Θέλω να σου πω, η μία ονομάζεται The Fairly Odd Parents και η δεύτερη ονομάζεται The Future Is Wild. Yeah. Ε, wild, ναι, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα που θα παιχτούν αυτές. Έκανα όμως και μια ταινία η οποία ονομάζεται Ο Μπάρι και οι δισκοσκόλικες, Sunshine Barry and the Disco Worms και η ιστορία είναι για ένα σκουλίκι το Μπάρι που είναι λογιστής και ανακαλύπτει έναν παλιό δίσκο του πατέρα του μετραγούδια δίσκο και βρίσκει την πραγματική του κλίση και δημιουργεί μια δίσκο μπάντα για να εντυπωσιάσει την σκουλήκα που γουστάρει την Γκλώρια. Δεν διανοείσαι, δεν διανοείσαι. Επίσης, θέλω να το πω αυτό, ε, το μάθα προχτές και θέλω να το πω, ε, επιλέχθηκα από το Studio στην K, που έκανα βάλει στέστ, να γίνω ο Garfield. Θα είμαι η φωνή του Garfield σε ένα από τα DVD που θα κυκλοφορήσει, νομίζω. Ο Garfield μου ζητήσε να μιλάει κάπως έτσι, όλο είναι όλο χασμουρητό, είναι... ...πρέπει να πω κάτι τώρα, αλλά βράφει αυτό. Κάπως έτσι τελος πάντων. <αίλων> τόσο <πάτα>, σές, τόσο σές, τόσο Πες μου. μας άλλα πράγματα που σχεδιάστηκε το μέλλον από Σεπτέμβρη γιατί ξέρω φέτος έχω σε στο Νίξον και στο αντίδειδο εκτορικού Ναι, ε, ήταν η παράστασή μου που έκανα στο Νίξον όντως ένα one-man stand-up comedy show Ε, το οποίο προέκυψε μετά από τη 13-13 ετή είναι ασχόλησή μου με το είδος αυτή τη στιγμή ζητάω και περιμένω μια απάντηση από τον Ίξον σε σχέση με τη διαθεσιμότητα του χώρου για να συνεχίσω τις παραστάσεις μου ο χώρος θα είναι σίγουρα διαθέσιμος από το Γενάρι. και κοιτάμε μήπως είναι και πιο νωρίς για να αρχίσω τον Οκτώβρη αλλιώς αν δεν γίνει αυτό υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να κάνουμε μια σειρά παραστάσεων όπου εγώ, σε ένα άλλο χώρο Ε, δίπλα στον Ίξον, στον Πελαφόντε δεν είναι τίποτα σίγουρο όμως αυτά και πολλά λέω, δεν θα έπρεπε ε, που υπάρχει περίπτωση να είμαι εγώ ο βασικός παρουσιαστής αυτών των βραδιών κωμωδίας και κάθε φορά να έχω έναν διαφορετικό κομικό από αυτούς που έχω συνεργαστεί μέχρι τώρα ε, Με τον Μπεμπέκο έχω συνεργαστεί με αρκετούς ε, ας μην μπούμε ονόματα όμως τώρα γιατί ακόμα Δεν θα ήθελα, δεν έχει κλείσει κάτι ακόμα Ναι Καμίλα μουσικές Έτσι, μουσικές, τελερό, μουσικές τελερό. προτιμήσεις λοιπόν μουσικές προτιμήσεις εε ακούσι ες πάει ένα flashback πολύ τρελό ρε παιδιά μου πρώτο λύκειο ήτανε ε η αλήθεια Άχι, είναι μικρόσεις ε μμ κένα μίνιμουνα μικρός δεν πειράζει ε, ο καθένας μας έχει την ηλικία που έχει και καλά θα κάνουμε να χαιρόμαστε την ηλικία που έχουμε όταν την έχουμε γιατί Τι έχουμε ναι ναι, ναι. Ε, γιατί είμε σοβαρός ναι ναι ε, μουσικές προτιμήσεις εγώ κυρίως λοιπόν ακούω μουσική που έχει να κάνει με το θέατρο Το οποίο μου είχε δώσει η μου μια ευκαιρία να ακούσω διάφορα είδη μουσικής. Πάντα μέσω του θέατρου. Οπότε δεν, δεν, πραγματικά δεν έχω αγαπημένο είδος μουσικής. Έχω αγαπημένους συνθέτες. Ο, ο, ο κατεξοχήν αγαπημένος μου συνθέτης είναι ο Στίβεν Ζοντχαϊμ που γράφει για το θέατρο. Ε, ναι, άμα σου πω ότι έχει γράψει το Todd, τη μουσική του Σουίνι Τοντ. Ναι ρε παιδί μου. Αλλά Είσαι χωλημένος λίγο στην Γερβανία. Είναι λ Ναι, εσύ έχεις ένα με τη Γερμανία. Όχι, απλώς επειδή... Έλα, τώρα κάνεις και μεταφράσεις στο, στο Μάνιουρ της Μίλε. Γιατί <laughs> <laughs> <laughs> <τι> δεν <το> κάνει, <laughs> πώς είναι ο φωτισμός. Ε, πώς είναι ο φωτισμός. <laughs> Μπελευστουνγκ. <laughs> Όχι, α... ε, γερμανικά έκανα από 6 χρονών. Ε, Γιατί αυτοί τότε, αυτοί. τότε... Οι Εγώ μου είχαν σκεφτεί ότι καλό θα ήταν να έχω και μια δεύτερη επιλογή άμα αμαθέλησα να σπουδάσω κάπου αλλού και ο μόνος τρόπος ήταν να πάω στη Γερμανική σχολή τότε με το πως πiqué εγώ βέβαια πέσαν όλα αυτά τα τείχη Γερμανίας και Ευρώπης οπότε μπορούσες να σπουδάσεις όπου θέλεις όχι μπορούσες να πας να σπουδάσεις όπου θέλεις στους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά όταν άρχισε εγώ το σχολείο δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα. Υπήρχε αρπη, όχι αυτό το χαμός που ήθετε τώραχες πουμε να νόμισμα και τα... όλα αυτά. Φέραμε <ΣΣΣΣ> να με ρωτήσεις κάτι άλλο και πιστεύεις ότι θα θέλανε οι ακροατές σου να μάθουν Τι κάνεις το βράδυ, Αυτό ήταν μπηχτή επειδή Όχι, δεν έχω μαλλιά επειδή... α, με... α, εντάξει να το δεχτώ και... ε, Τι κάνεις απόψη, α, λέω, Εντάξει λοιπόν, ε, χαίρομαι που σου <σοκλή> θυμίζω τον βουτσά Τι να πω, Όχι, ήταν και είναι κλεμμένοι απλά και χρησιμοποιώ συχνά θα το ξέρουν το πολύ το Ω, ήταν πάρα πολύ καλό Σκέψε ότι ζω μόνος μου Κάθε πότε τρώω τόσο καλά <laughs> Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Σεφ Κωνσταντίνο Πιλάβιο και Κωνστανθόν Πιλάβε Και στην Deputy Chef Δίωδο Η οποία μας τίμησε Με μια Εξαιρετική συνταγή Κοτόπουλου με κάρη Και μια ακόμα πιο Τι άλλο έφτιαξες <laughs> <laughs> <laughs> Ωραία, τα εξχορτάσαμε, καλά περάσαμε Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη Ναι. Πού θα τον βρούμε. Τι, Τι πού εννοείς που θα με βρείτε. Blog, δεν, δεν έχω. Δεν blog. Δεν έχεις blog. Blog εγώ δεν έχω, σε παρακαλώ. Ε, καταρχάς ξέρεις όλα αυτά τα facebook, twitter και τα όλα. Με facebook εγώ δεν είμαι fan του facebook, δεν έχω blog. Ωραία, λοιπόν, έχω ένα blog. Yes. www.djim.blogspot.com το οποίο διαβάζεται ως Jim Jim και, και καλά το Twitter, εμείς οι Γερμανόφωνοι το λέμε Twitter εσύ Γιατί εσείς το το Twitter, εμείς το λέμε Twitter ε, γιατί Με τα Άμπλουκης τα γερμανικά προφέρετε TV και έχουμε έτσι τα εκπληκτικά Hollywood oh, okay. Του Παβάρε Τώρα εγώ ξέρω ότι βγάζουν καντήλες, δεν μπορώ να τα πω γερμανικά, δεν πιάνει κάτι Γιατί ρε σε Εεε, λόγω δουλειάσαι. Καλά, θα μου πεις άλλη ώρα μου, πες τι θες να άλλο ε, νομίζω ε, τέλειος ο Τόσο λίγο. <σχελίδι> Κοντάς. Δεσφωνία, κοντά, κοντά. Ναι, ναι, η φωνή νούμερο 4 είναι <σχελίδι> η εστιασία <η αισθησιακή> φωνή, <σχελίδι> είναι η εστιασία φωνή εκπομπή 12 με 2. <σχελίδι> Καλησπέρα. <σχελίδι> Βρισκόμαστε εδώ με τη 2 και το Δημήτρη Δημόδο. Και σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Πού είναι το πω! алilairal чисorика emos se t春ä he he Κυβερνάει, η αυτή Μια στιγμή Είναι η ανάσα σου που ακούω Μέσα από το θορυβό της πόλης Είναι το χέρι που κρατάω σαν κοιμηθό Και σαν ξυπνάω, η αυτή Μια στιγμή K'an yhne gyrhjohdras asfaires, yhne mikres haamänes meres, K'os es peirnan, ehhu khaatii poté, Kaamniä tus den thaa xan arvii, Poté, kaamniä tus den Είναι το μέρας Η μυρωδιά που φέρνει ο αέρας Είναι αυτή μια στιγμή Είναι ένας ήχος στο σκοτάδι Η μοναξιά μετά το χάδι Μια στάλα υδρότα στο λαιμό σου Και μια γραμμή στο μέτωπο σου Είναι αυτή ja και είίναι γρίγο sferes, είναι mikres, χαμένες μέρες κος ες περναν εουν καμιά τουους δεν θαξαν ανρθή πότε καμιά τους δεν θα on nopea, se Είναι surkeaa. On Ja oseen spernat, ne ovat kadonneet. Kannιά tuus ei saa enää koskaan. Kannιά ei saa enää koskaan. Us den taksan arvi Καλάσκα plane. Χαρακμικών. Καλή αλλά έτσι, για ναhaltεις και να νωρίσετε. Για να μην ξέρει, αναகνούσεις,들이. Καλά, νωί, μου έχουν συναντου Rut на τηγ dive. Ση διάερον τι να χρησιμοποιούμε λόμα, γι' αυτό δεις τη γη διά ένα αυτό είναι αυτή η Και Πανέμορφα. Είναι μαύρα, σκληρά και έχουν και ωραία κεφάλι. Μαύρο. Να μετρήσει μετά τα πράγματα εδώ μέσα. Τι θα λείπει. Θα έχω πάρει κονσόλες. Ένα μικρόφωνο, Καλόπια. δύο μικρόφωνο. Μία κονσόλα, δύο γαλώδια, εντάξει όλα εδώ είναι. Για λέγε. Τι να σου πω. Εμείς τα έχουμε ξαναπεί, δεν έχω κάτι άλλο να σου πω. Θα πούμε, έχουμε καινούργια πάρτι. Για mm. άλλη λένε, μην τα ανακοινώσουμε. Mm. Το πάρτι ακόμα δεν ξέρουμε τι θα γίνει, αλλά θα γίνει σίγουρα στις 10 Ιουλίου σε κάποια παραλία. Θα είναι beats. party. Όχι με AI με EA. Twitter beats party. Αμέτανε με AI θα, θα είχε πολύ κόσμο. Φανταίσε yeah. και wet το κόνσερτα κάνουμε, ε, όχι, wet contest θα κάνουμε και θα έχουμε και μια χέρια με αφρούς. Δεν θα έχουμε πλάκα, γιατί την άλλη φορά που είχαμε και VJ set και δεν είχαμε VJ set Ενέσω. <laughs> Τι θα κάνουμε εκεί πέρα, Τι κόσμο θα έχει. Ε, δεν ξέρουμε, εντάξει, θέλουμε αυτή τη φορά να έρθουν και άλλοι, εκτός από το Twitter, γιατί την προηγούμενη φορά θα ήταν μόνο Twitter. Θέλουμε να έρθουν και άλλοι οπότε θα το μαζί με το αυτό το πάρτι, οπότε ελπίζουμε να έρθει και το κοινό του Αυτό στο πάρτι. Και γενικά γνωστή. Απλά για να το κρατήσουμε free το πάρτι, θέλουμε ο κόσμος να φέρνει τα ποτά του. Καλό αυτό. Ναι. Και παιδιά, drink responsible. Γιατί κάνουν και μπλοκ εκεί πέρα και είναι και τα λιμανάκια που είναι επικίνδυνα. Προσοχή. Τάξι, είναι ενημερωτικό το podcast. Μέχρι το πρωί. Μέχρι το πρωί. Μέχρι το πρωί Και υπάρχει μια πρώση να κάνουμε και το Σάββατο το πάρτι, να συνεχίσουμε το βράδυ. Δεν είναι σίγουρα ακόμα, εντάξει, το, το σκεφτόμαστε. Ό, ψήνουμε τώρα. Σε κακινήσουμε και την παραλία, να ξυπνήσουμε να πούμε μια μία πρωινό. Έχουμε τότε να ψήνουμε. Εδώ νομίζω όχι. Φυσία, όχι, όχι, Έχει... Εντάξει, και να μην αποραβαιτεί τώρα δεν λέει, προφιά, δεν είναι ωραίο. Τα πωρά και να σκάψουμε. Καλά θα, σκάψω το πριν, μετά που θα Άλλο. Ε, Όνομα, όνομα. Disclaimer, ότι και να πούμε τελείομαι για πλάκα, μην το παρουσιάζω βάρα. Πες μου. Δεν έχω κανένα στον υυαλό μου. Για να κράξεις. Α, κάτσω να σκεφτώ. Δεν έχω να κράξω. Την diva την είδαμε καλό μάτι, τελευταία. Όχι. Α, θα κράξω. Το βρήκα. <laughs> το Greek είναι. dude. Ποιος είναι ο Greek dude. Ε, τον Όχι. Την είναι ένα ξέρω τώρα πόσο κάνει με τη Πράγω. Κάση πρέπει να πούμε είναι εδώ πέρα Τελει. ε, πρέπει να έχει κλειδωμένο λογαριασμό. Greek Dude Είναι κλειδωμένο το λαγοριάσμα Γιάχα στο... έχει αρκουδάκια Ναι είναι ένα Έχει και πάντα Αχ Σήμερα Σύνερα γαμήθηκαν πάντα φίλοι Γαμήθηκαν πάντα πω, πάντα το αρκουδάκι είναι κρεμασμένο <laughs> Είναι σε για να στεγνώσει. Δεν ξέρω ρε, φίλε, τι Είχε... Τι είναι αυτό, λιώνει η υπά... και έχει κρεμαστεί πολιτική πολυκή αρκούδα από το λαιμό της. Ναι Έχει και okay. <laughs> <laughs> <laughs> Λίγον, άκου τι έγινε Εκολογική. τώρα, θα σου το πω Οικολογική συνείδηση προάλλες ε, να πω στο τροκτικό Το οποίο έγραφε για τις φωτογραφίες από το Air France και τα λοιπά <laughs> <laughs> Μπράβο, δεν βλέπεις Lost Δε βλέπω Lost για αυτό την <laughs> <laughs> τις βλέπω τις φωτογραφίες και τα λοιπά το <laughs> Και γράφω. Πέσει να είναι φωτογραφίες από το έφερα στο και δίνω link. Την ώρα που προσαρώσω λοιπόν, πάω να κάνω και ένα Google να δω ανόδοσε σκέκτα και πέφτωσε ένα τέτοιο, που ήταν ε, απάτη ξέρω, η φάση Και κατευθείαν, δίνω link μετά από τρία λεπτά και λένε αρπάτι. Και το τελευταίο το έβγαλε το πώ μετά. Έτσι? Δεν μην καν, Εγώ μιλάμε τώρα για το tweet. Μάλιστα. Και ενώ το κάνω ρε, παιδί, Έτσι σου είπε, ε, τώρα, δημοσίως. Δημο... Τώρα με εξέτσι, δηλαδή Εντάξει, με έχει κλειδωμένο account, οπότε πόσους followers έχει. Δεν έχει σημασία, έχει πολύ Δεν ήταν και πολύ. Τον έχει γράψει το CNN. Το CNN τον έχει γράψει. Ναι, γράφει για το, στα... και το τα G-Riotts, στα λοιπόν, λοιπόν, άκου, άκου. Και... Απαντάω, γιατί, ρε, λοιπόν, Και το απαντάω, Και το γιατί ρε φίλε. του λέω. Και μου λέει, εάν νομίζεις λέει ότι η σκέψη, λέει, Όσα <fract Hoff 1953> λέω, πόσο χρόνο είναι αυτό. Δεν ξέρω ορεφιλαφα. Του λέω έρθει άρακα του λέμε να είναι δε δε το δημοσιογράφος. Εγώ γράψω κάτι που είδα και το διόρθωσα μέσα σε τρία λεπτά. Είναι γίνει καλασιάζει με τα γίνει μου. Οτιδήποτε. Μπορεί να κάτι πλάκα στο κάτω κάτω, mm. έτσι. Δεν έχει σημασία ρε παιδί μου. να λέει και Και εκεί πέρα βγαίνει και Αυτό και έγινε αυτό με το τυπάκτο. Και μετά σκάλε ο μπαρτάκη και λέει πυροβολισμένο στο τέτοιο, τότε που σκοτώσανε οι που με το μηχανάκη στα πατήσει ναι. ναι, και λέει πυροβολή στο τέτοιο. Το γράφω Greek Chew. Πυροβολισμοί πέσανε, το λέει ο Μπαρδάκης. δεν το έχω επιβεβαιώσει τι λέω ακόμα. Δηλαδή, έλεγα, στο... Τι περιμένει, νομίζω ότι είναι νομίζω ότι. Νομίζω ότι το γραφικό Κοίταξε, αν και έχει το, το, το σκοπό αυτό το Twitter, δηλαδή μπορείς να καθένας να γράφει οτιδήποτε βλέπει. Αν παίρνει ένα σπροισμό εδώ και πω, έπεσε πληροφορισμό. να για πάμε εδώ πέρα μου. Πυροβολισμό πριν Το λένε τρεις ο που σημαίνει ότι ο κρίκτης, θα πρέπει να και τις πέντε πηγές και να αποφασίσει πάντων, να την πλευρά ή όχι. Αυτό; και με ψιλοχαλάστηκα λίγο με τη φάση και ξενέρωσα από το, έτσι, με το περιεχόμενο και τον τρόπο που χρησιμοποιούν το Twitter. Να σου πω κάτι. Εγώ νομίζω ότι αυτό που μου αρέσει με το Twitter δεν να έχει ξεφύγει από το, το κλασσικό ρεδομα. Τι κάνεις τώρα. Ναι, καλά σίγουρα. Το από οποίο αρχή... από τη στιγμή που έχει ξεφύγει από αυτό το πράγμα, νομίζω είναι πάρα πολύ καλό, γιατί άλλοι να γράφει όλη την ώρα επληναδό μου, κατεβαίνει σκλάβε πάω στη δουλειά. Ναι, αλλά κάποιοι μπορεί να το κάνουν. αυτό το Λάκη που έγινε γράφω, γράφω γράφω. δεν νομίζω να το χρησιμοποιήσω πάντα. Αλλά. Ό,τι και να είναι, είτε είναι η πηγή, είτε δεν είναι, πηγή, Twitter, και, είναι ο καθένας, είναι πολύ που η Ό,τι και ένα αυτό που αυτός συμβαίνει. Αυτός είναι σε τελευταία σελίδα να δεις τι, τι έχει παίρξει. Και δεν έχει να κάνει και με το σύνδρομο Big Brother ας πούμε, που παρακολουθείς τη ζωή στον άλλον γιατί δεν είναι καμιά σχέση με τη ζωή στον άλλον. Καμία σχέση. Είναι απλά ρε παιδάκι μου μια πραγματικότητα. Είναι όπως έλεγε κάποιος είχε πει για το Friends Feed ας πούμε. Που λέει άμα το Friends είναι Mac, το Twitter είναι PC. Και του λέω κάνεις λάθος, όχι γιατί προσβλήθηκα που μου προσβαλε το Mac μου. Αλλά είναι, Ε, πώς το εστιατόριο ταβέρνα, το Twitter είναι καφενείο. δεν μέσα ό,τι πάρει το αυτί σου. Κανονικά. Και χώνεσαι. Εντωμεταξύ έχουν όλοι και έχουν πάει στον φρέν του. Ναι, είναι λίγο έτσι. Ναι, ναι, εγώ θα τους βήσω μάλλον όσο. Εγώ χάνω, χάνω την μπάλα, χάνω την ναι, μπάλα. το είπε ο, ο το πρότεινε. και από τότε το να χωριστώ, ο Βρυπάν και λέει «Μα γιατί δεν δουλεύετε αυτό» από τότε κάνει ένα αγώνα, Να είναι καλά. Ναι, τέλος πάντων, κάνει κάποιον αγώνα για να κάνει κάποια λεφτά να το στείλει ω πάνω. Κοίταξε, απλά υποστηρίζει πάντα πλατφόρμα. Είναι βαγγελιστη πλατφόρμας. Τι να πούμε. τέλος πάντων, ναι, κουράζει. Όπως άλλοι πιέζουν τον κόσμο να σε Linux και άλλοι σε Mac, αυτός ναι, ναι, ναι, να ναι, ναι, σε ναι, δεν διαφωνώ, αλλά δεν μπορούμε να φύγουν όλα τα κουράζει. Twitter, να Twitter. να Δεν είναι όμως καλό να παρακολουθείς πολλά θέματα, όπως το πλερκ, δεν ξέρω αν το πλερκ είχε βγει κάποτε, ήταν λίγο μπάχαλο. Έχανες πάρα πολλά, έβλεπες εγώ 15 σχόλια στο τέτοιο σου και έβλεπα να διάβασαν τα 15, ενώ το, το Twitter, δηλαδή, μπαίνεις δεν... και ότι δεις ρε παιδάκι δηλαδή, μου, δεν έχεις σημασία πάνω, να χάσεις δύο, τα μισή. Και, και άμα εμείς, είναι κάτι το οποίο αξίζει, άμα έχεις κάποιον ας πούμε το οποίο δεν κάνεις follow τακτικά, πας και δικά του, αυτό. Twitter, Twitter. Twitter. Και μακριά το Facebook. Είσαι μέσα, το χρησιμοποιείς. Ε, ναι, αλλά εντάξει, τώρα πιο πολύ για... έχω, έχω... έχω σβήσει όλους τους που δεν ξέρω και το έχω μόνο για τους φίλους και γράφω και πιο χοντρά πράγματα εκεί πέρα. Και... Ναι, και εγώ το χρησιμοποιώ πιο παγγελματικά. Το facebook. Ναι, όταν μπαίνω, δεν μπαίνω μια φαρτιδομάδα, το ξέρω, αυτό, μένω σε κανένα γκρουπ. Ε, εντάξει, φάρω... εγώ το λέω πιο πολύ προσωπικό the το the facebook. <Το> ναι, εγώ τα τουλεύω να... Κι έκανε ακόμα ένα να το κάνεις <στονίως> <άδικα>. και <στονίως> αυτό, έκανε Το POC, πια δεν κάνουν πια οι Εγώ πραγματικά το έχω... Ρε, να σου έχω ένα πρόβλημα. Με το άλλο αυτό, από Στο facebook έχουν βάλει κάτω-κάτω τα γενέθλια. Και δεν τα βλέπεις όταν παίρνεις μέσα. Χάνω γενέθλια, Ναι, Ε, δεν βλέπεις δεν πρέπει Γιατί κάποιοι δεν βénουνε στο Facebook συνέχεια. και θες μας πας τηλέφωνο, τους πεις χρόνια πολλά. Ναι. Ε, δεν το βλέπεις. δηλαδή, πριν το βλέπεις. Δεν βλέπεις την ένα πρώτο, -πρώτο. Πάμε, πάνω, πάνω πάνω. πάνω κατά το Δεν το θυμάμαι το σκοντίνος μαχρέως. Σημα νόμι Ε, φίλε, βάλει ένα να σου στο πρέπει να είναι Facebook, Κυριακή γεια. Γύρω τικά Αύριο είναι η μεγαλύτερη μέρα της μέρα στις στο καλεκεργίο, θερνό ελιστάσιο. Πάμε να παρτί; Τι ώρα είναι δηλαδή, 9:30; Νομίζω. Ωραία. Πήγαμε στην Αγγλία, όταν ήταν θερνό ελιστάσιο, νύχτονη ώρα στις δηλαδή ήταν 11 αλλά σε Stoneheads, γιατί θέλησα αυτά κάνανε. Α, αυτό. για το ιδιοστάσιο. Ναι, τις ξέρανε να τι κάναν αυτοί. Πάρτε κάναν Stoneheads τον. Το Stoneheads. <laughs> Stoneheads. <laughs> <Stonehenge. laughs> αυτά. Για αυτό λέγεται Stoneheads. Ποιοι άνεκει με να κάνουνε πάρτι; Τι ποιοι είναι; Stoneheads. Αυτό σου γαλά. Αυτά. Θα τα σου με τον λόγο σε άλλους. Καλός ο Next. Είναι ένα μπαρδάκι, wow. wow! Πώς νιώθεις! Με ένα τόσο καυτό άντρα, τέλεια! Ε... Για καλοκαίρι όμως δεν είναι, δεν είναι το καλύτερο! Τα, τα χεράκια πάνω στο... <laughs> εδώ! <laughs> για λίγο να Νικόλα, τι κάνεις! Καλά, εμενάς πως ενοχλεί να κλείσουμε τα παντζούρια και το... Το αυτό, κάνει θόρυμα ρε παιδί μου, απέξω. Όχι, δεν έχουμε θέμα, μην ανησυχείς. Εντάξει, και Ένα ανησυχείς! Είναι εντάξει. ήσυχα τα παιδιά! Oh. Έτσι, και να μην Οκ, okay, για αρρώσια! Τι κάνεις. Καλά είμαι. Καίροχα να σε ακούσουμε. Τι, ναι, δεν έχω ξανά στην εκπομβή σας πάνω από δύο φορές. <laughs> Ούτε εμείς στη δικιά σου, πάνω ναι, από μια μία φορά. Ναι, μία και στο podcast έχετε έρθει με τον Νικόλα. Ε, το podcast ήταν δικό μας. Όχι. Ε. Κάνουμε και podcast εμείς το, με το Μπρέζα. Ναι, είχατε έρθει εσείς εμάς, δεν ξέρω αν θυμάσαι. Στο στούδιο Διάτριτον ήτανε. Ένα, ήτανε Νοέμβρη. Είχατε έρθει είχα και εσείς όμως. Δεν γ <laughs> Δεν περνάξει στα φίλια. Η κακιά η ώρα ήταν τότε. Καρκιά η ώρα. Λοιπόν, τότε με πρωτογνώρισε. Πάει ένας χρόνος, του 1 Ιουλίου κλείνουμε ένα χρόνο. Προημία. Κλάκα Το θυμάμαι γιατί ήταν στα γυναίκα τη αδελφή μου. Κατά κάνει αδερφή σου. Καλά, είναι είναι τον πήγα και την είδα. Έλα. Ρε, να πάω κι εγώ. Ο... Να πας, να πας. Αξίζει, Για πέστα, τι κάνεις τώρα. Καλά, ναι. Καταρχήν είσαι Radio Bubble. Είμαι Radio Bubble, ασχολούμαι πέρα κάθε παρασκευή, δύο με 3 που ακόμα με μια εκπομπή, οποία κάνω. Όχι, εγώ έχω μάθει σε δύο το Twitter. Α, μπράβο. καλά πάει αυτό, είμαι στο τρίξες. Καλά πάει, είμαι δύο άτομα, ναι. Ναι, εντάξει, Άμα έρθουν είναι το Τι να κάνουμε. Τις, τις τελειώσαμε. Ε, ε, ε, αυτά, σε πίζω όλη μέρα. Πίζω και τα βράδια. Συνεχίζεις blog-in. Καλά εντάξει. <laughs> <laughs> Συνεχίζεις το στο blog-in. Συνεχίζω, το πω παρατήσει λιγάκι τώρα τελευταία. Γιατί. Γιατί είχαμε πήξει λίγο με τις ευρωεκλόγες, αλλά... Α, ναι. Για πες μας debate. Πώς πήγε. <φου> Πολύ καλά πήγε. Πολύ τρέξιμο. Ε, πολλά... Πολύ... Δόξα, άλλος, Πολύ... Τα ναι. Ναι. Πολύ ξενύχτη. Πολύ δουλειά, αλλά πήγε καλά, είχαμε και εκεί με τα live με τις ευρωεκλογές, καλό και αυτό. Όλο αυτό γίνεται αφιλοκερδώς δηλαδή η προσπάθειά σας. με δωρεάν. το debate. Ναι. ναι. Με το debate, ναι. Πήγε πάρα πολύ καλά, σα παραγωγή, σαν στήσιμο, σαν όλα αυτά. Ε, ε, μας... Ναι, εντάξει, πέρα από αυτό. Εντάξει. <χει> <χει> <χει> αλλά εντάξει, πήγε καλά. Σε... Αυτό πούμε, θα μπορούσε να στήθει άνετα, σαν παραγωγή σε τηλεόραση, για παράδειγμα πιο κοντά. Θα το βάλω στο, στο λαρίγκι μου θα το φτάσω. Ξέρεις εσύ απ' αυτά? <laughs> λοιπόν, τέλος πάντων, καλά πήγε κι αυτό. Τώρα θα ετοιμάσουμε κάτι μέσα σ' επόμενες ημέρες για Σεπτέμβρη και μετά. Πάλι τι διέξες. Ναι, πάλι τι διέξες. Φασικά τον Αύγουστο θα έχουμε λίγο τρέξουμε εκεί πέρα όσον αφορά με το project που θα να τρέξουμε από Σεπτέμβρη Όντως, δεν μπορείτε εγώ. Θα μιλώσω παράδειγμα. <laughs> <Ναι, laughs> Οι Συμπεριόγγιος σου προπαδόν, σκεφτό, τι μπορεί να είναι, ναι. ναι, ναι, ναι. Ε, θα έχουμε κάποιες καινούργιες παραόγγες, κάποιες καινούργιες σύρες. <laughs> θα δούμε τώρα. Θα... Πεςεις κι εσύ. Πλάκα κάνω. Ναι εννοείται. <laughs> λοιπόν, όχι θα έχει γέλιο. Καλά θα πάει. Εννοείται. Θα έχει γέλιο, καλά θα πάει. Λοιπόν, ε, θα έχει γέλιο. Ε, τι άλλο. Τώρα θα κάνουμε ένα, δύο, Με? θα κάνουμε ένα, δύο, τρία λεπτήματα στον Άγουστο. Μπορείς να ο επόμενος κάτω γιατί θα έχει να κάνει... Blogger θα μου θα είναι. Blogger θα ναι, είναι. Δεν ξέρω ποιο είναι. Τους έχεις βρει. Ναι, αλλά εδώ το έχω στείλει ακόμα. Τι νόμιζες, δηλαδή ότι έχω πρόγραμμα. Έχω πρόγραμμα, αυτό αισθάνεται. Τον έχεις κλείσει αυτό το Φάσ' εδώ. Αν θα με δεις... Φάσ' εδώ. Φάσ' εδώ. Να σε δώσ' εδώ ξανά το Σεπτέμβριο. Το 3 Σεπτέμβριο να κυρνάς. Γιατί ανοίγουν τα σχολεία. Άν, μπράβο. <laughs> θα με αυτή. Ε, να το πεις έτσι. Α. Οκ. Okay. <laughs> <laughs> δεν έχει γεννήθει ακόμα, ξέρεις. Oh. <laughs> λοιπόν, τι έχεις νέχισε, τι λέγαμε. Α, ναι, έτσι Ε, <laughs> <laughs> <laughs> δεν θυμάμαι τι λέγαμε. Α, κάνουμε. Και από εκεί πέρα έχουμε και λίγο νεολαία. Αυτά. Mm. Μπράβο, μιας σου το θυμηθήκαμε. Για πες, εκεί τι θα κάνεις. Έτσι ξεκίνησα ναι, λοιπόν. Νεολαία ναι, ναι, αλλά περιμένω πρόλευτα να τα κλείσεις και λες, γιατί δεν έχω χρόνο να τα κλείσω. Την Δετάρτη μπορώ να κλείσω το ένα. Ωραία, κλείσω το ένα. Ναι, αλλά πρέπει να πω μια θα πω. Οπότε Δεν είναι και ποιο σήμα θα Δεν βάζουμε επιθυμητή για όλη την οικογένεια και τέτοια Ε, δεν έγιε επιθυμητή από την οικογένεια α, α, α, τώρα μιλάω αυτά, για κανόνισε το Ωραία Τα και εμείς ας πριν Εντάξει, <laughs> σου κάνει πιστεύω Ά, δεν μπορείς ασυσιαθά, τα πολύ καλλιτέχνικα Ναι, δεν τα μπορώ την είμαι... πράγμα πιο κάλυτο. Ένα θέμα, τι κάλυμο, ρε, τάξου, <laughs> <με> Δεν yeah. έχω κανονίσει ακόμα. Έλα που δεν έχεις κανονίσει. Δεν έχω κανονίσει. Έλα που, νησί... που δεν έχεις κανονίσει. Εντάξει, λοιπόν θα πάω στη Μήλο, ξέρεις. <laughs> <laughs> όχι, δεν έχω κανονίσει ακόμα. Ελλάδα. Θα πάω. Ε, έχω σκοπό να πάω στο τέλος του Αγούστου. Amsterdam. Ναι. <laughs> <laughs> θα τα κλείσω. <laughs> <laughs> θα τα κλείσω. Θα τα κλείσω αύριο τα εστήρια. <laughs> και από εκεί πέρα θα επιλέξω κάποιο νησί και όχι τη Ρόβο. Καλά, έχω και αποκλει <laughs> <ε, πενά. laughs> <laughs> Ε, και θα πάω σκοπήν εσύ το τέλη Ιουλίου που έχω άδεια. Α, ναι, έχεις άδεια. <laughs> έχω άδεια. <laughs> Γιατί εγώ σίγουρα και φοιτητή ακόμα. Ναι, ναι, ναι, έχω άδεια. Ε, είμαι και φοιτητής. Πού? <laughs> <laughs> Γιατί γελάζε. Λοιπόν. Πού είναι το αστείο? <laughs> δεν είπα κανένα αστείο. Α. Ούτε εσύ. Που λες, τι λέγαμε. Όχω, <laughs> <laughs> <laughs> όχω. Πολύ φασαρία κάνει το κοινό. Mm -hmm. Είναι οι γκρούπες μας. Για yeah, πες, που ακούμε. συνέχισε. Ερώτηση. Για yeah, πώς έχεις το Radio Bubble. Κάτι με το Block Channel, εκεί έχει παιχτεί. Κάτι γίνεται. Όχι με, με το Radio Bubble, γενικότερα. Για yeah, πες. Πώς πάει αυτό σαν project. Γιατί εμείς τότε, τελευταία φορά, τότε γι' αυτό είχαμε καλέσει νομίζω. Μαζί με τον Γιώργο Ντοκλυτσάδα. Για το Radio Bubble και το Block Channel. Channel. Εξήγησή μας πρώτα γι' αυτό. Καλά πάει. Γέννησε. Έκανε κι ένα άλλο σάι. Τι γέννησε και τίμησε να ρεβάζουμε στο Hive; για πέψη. <laughs> <laughs> ναι, σταματήσαμε τα podcast. Μας βρεθήκατε. And if you don't love me now... αυτό, so never love me again. Έκει, γιατί ο πραγματικός κοντός. Έκει, μπράβο. Έκει το φωτοπροφυλακτικό μπροστά το φάγει. Ε, Θα πέσει, <laughs> και άλλο. Είδα δίγε. Δεν μιλάω για σένα, Αντάξει, που να ε, λοιπόν, ε, τι λέγαμε. λέγαμε... Καλά, παγενησέπ. Έκανε και ένα άλλο site το κρικό που αυτό περιμένουμε να έρθουν εκλογές στο Σεπτέμβριο για να ξεκινήσει. Αυτό το πράγμα που έχεις δουλειά πάντα με τις εκλογές, δεν έχω καταλάβει. Καλού. Και θα έχω και τον ίδιο δημοκρατία. Τρώνε τρόπο. Θα έχουμε και τον δημοτικές και νομαρχιακές εκεί πέρα θα γίνει και Έλα τότε είναι. για να Άκουσα την Συμβουλή του Πρέζα, βουνό η θάλασσα για τους εκλογές, Έτσι Α, πήσετε. και πού πήγες. Ε, θάλασσα. Θάλασσα. Πλάγα κάνεις. Γιατί ρε, πάει. Γιατί δεν πήγες να ψηφίσεις. Δεν ήθελα. Φόρους που λειρωνείς. Δυστυχώς, και αρκετούς. Εσύ. <laughs> Σπου κούβα στη ζωή σου μια τκαλικά με μπακάζι και μερικά. Τώρα αποκτήσει καφούκι και αμαξι Τώρα σκαλώσε σωκεί. Κι nedobicha Ja vi maseta palja Sema da ke bla bla πληρώνω φορά. όταν παίρνω τον καφέ, πιάσουμε. ποια, ah, okay, στο κινητό μου το μήνα, φόρας σκηνή τηλεφωνίας Ε, πρέπει να πληρώνετε και στις, στους παρόχους σκηνή τηλεφωνίας Πληρώνω, Ε, είναι κι αυτή... Και σταθερία έχεις? Σταθερία έχω, ναι Έχω ίντερνετ σπίτι. Α, έχεις ίντερνετ, Και κρεμάς τα βίντεό σου στο YouTube, κρεμά, okay. που λέγε κάποιος. Ναι, ναι. YouTube, you, όλα τα you, σε όλα τα you βάζω βίντεο. Ωραία. Ε, ναι, δεν ψήφισα. Όταν εμάτε στην ημερομηνία την εκκριβή θα μου πει ε. Κοιτάξτε, έχεις μέχρι τότε. Δευτινά αισθήτρια. Δεν μοιάζει με εφτημάσαι, θέλω να βρω τον προορισμό. Θα πάρει άδεια. την παρέα δηλαδή. και το εννοείται να. Το δώσω να δει. Θα σου δώσουμε γιατί θα πει ότι... Όχι, δεν θα δε... για να πεις, Πρέπει να σου χαρτί δεν Λες, του λέω και θέλω να γυλάσω. Αστείο είναι. Σε γομμάτια αλλιώς γι' Τι που κάτι καινούριο για πάλι από είναι, θα... είναι ένα καινούριο website. Wow. Wow. Και τι το κάνει. Ε, το οποίο... Άνθυσμας, ναι, είναι ένα project. Βάζει το στο Αυτό το κόκκινο όλο Συνέχισε. Δεν είναι καρδιογράφημα ως το άλλο. Α, εντάξει. Ε, και που λες... Ποιο recording είμαστε νοίς. <laughs> Συνέχισε ρε άνθρωπε. Ε, ναι, θα είμαστε με άλλους δύο που δεν τους ξέρετε ακόμα. Αν δεν θα τους μάθοτε. Α, νόμιζα δεν τους ξέρεις. Όπου θα κάνουμε μαλακίες. Θα δείξεις, πάλι τη, θα, θα θα δείξεις πάλι τη φάτσα σου. Θα βγαίνει αποτέλεσμα. Ε, ναι, αλλά με α... περίπου τρόπο αυτή τη φορά. Θα τη δείξει τη φάξα του ξέρω. Γιατί. Hey, Και ποιο είναι το πρόβλημα yeah. με αυτό. Oh. Ε, όχι, εγώ δεν έχω πρόβλημα, οπότε άλλους δεν σε βλέπω. Τώρα δεν με Ε, Πέρα από το πω εδώ. Όσο δείχνω τώρα τη φάσα μου. Αυτό δεν το έχει να το πω τώρα, εντάξει. Σε κράσω, βέβαια. Αλλά... Mm. Στο μπλοκίν, ρε, παιδί μου. Mm. Θέλω να του αλλάξω τα φόρτα. Το χαράζει στους διάκρινου. Ναι, για κακή μου τι έχει ο μαλλάκα. Ναι, είμαστε πολύ like το concept. Καταρχήν εγώ δεν μιλάω, εντάξει, έχω ένα θέμα με την κάμερα Εγώ το concept το θέλω λίγο διαφορετικό και φώτα, να το αλλάξω από το Σεπτέμβριο. Θα το κάνω λίγο πιο χήμα. Θα δει που μα Όχι σε αυτό, στο άλλο το καινούργια μου μακαρά. Στο πλοίνο μου. Έχει κάποιο ιδέα. Όχι, την βρήκα από μόνο μου. Έλα, σε ποτακό. Γιατί αυτή η ιδέα Κα... με την απαγωγή ήταν πάρα πολύ ωραίο στισμό. Αυτή στήσιμο. την ιδέα μου, την... ποιος την ήβρήκε, εσύ την είχες. Ε, <laughs> <laughs> Δεν θυμάμαι. Δεν θα, κρατεί, δεν θα σε βγάλω. Ό,τι διάλογο έχουμε να τον βάλω. <laughs> εσύ την είχες δει. <laughs> όχι, δεν θυμάμαι. Και, εσύ, και εσύ μαζί. Βοήθησες, όχι, όχι, βοήθησες. <laughs> Και να είναι καλά το Park. <laughs> Που πήγαμε στα στο Και τελικά που έγινε, στον δρόμο, Και στο στούντιο, τι ξέρεις, έχουμε κάνει τα πάντα εκεί πέρα. Ε, φτιάξε άλλο στούντιο, τι να σου κάνουμε τώρα, τι κάνει. Καλά, είναι να έχεις ειρετίσματα. <laughs> ναι, καινούριο concept, ναι, καινούριο αλλαγή, πάνω. μια αναπλωή Ναι, μπράβο, ε, μια, μια φροσκαδούρα να πάει καλά. Mm -hmm. ε, Θα ένα τραγουδάκι. Ποιο ω έχεις Να πιάσω ένα Να πιάσω ένα λα. Ναι, πιάσε, λα ένα λα, λα. Ένα, ναι. Ποιο? Έλα τώρα που δεν έχεις σίδερο γούδι. Ερχόvamos, δεν... έχω... έχω δει μπροστά σε μικρόφωνο τραγουδάς. Έχεις το. <laughs> έχεις το τέλχετο. Έχεις ακούσει το τραγούδι που παίζουμε στο ρίβα, που γίνεται εκπομπή. βουβί. Γλέν μας πατώς Έλα δεν ακούσει. Ε, δεν το έχω ακούσει. το πρώτο επεισόδιο, και πιστεύω νομίζω, και το μοναδικό, Ah, ναι, γιατί δεν βγάζει την παρασκέβει. Κύση ανοργός pigmentos. Είμαι νας φίκο. Ναι, είμαι νας φίκο. Δεν ήταν ήμουν ο παρατάκης Pixera. Είμαι νας discílio, Γιατί τιχες πάει. δεν είχα πει θεισόδα <laughs> μου, πίνε πάντα και εντάξει. Σίκα. Η σίκα, σίκα. Μάσκι, μάσκι. Μάσκι. Το ακτινίδιο κάνει δουλειά. Uh. Ναι, και τι άλλα κάνει πολύ δουλειά. Λοιπόν, το, προ... ε, το <laughs> <χεσίνο> και θα πίνεις μια τζούρα καφέ. <Ρίου> Μπερτεύω, τα <θα> πίνεις... <Ρίου> <με κατά> Μήπως θα τα <κάνω> Αν πεις ελληνικό, σε 5 λεπτάκι είσαι καθαρής. Φρέντο. Τι Φρέντο παιδί την πρώτη Φρέντο, εννοεί. Φρέντο, εννοεί. Όχι, Φρέντο Α, όχι, Καπουτσίνο. Αυτό δεν το ξέρεις. Καπουτσίνο, ε. Δεν το ξέρεις αυτό. Δεν τι Ξέρεις τι έγινε; Λένα ζυγανέ, πώς την λένε, λοιπόν, είναι Μελέτη, μελετ, bravo. Πρώτη ματσί. σταματήσει αυτή. Η ζυγανέ την ιδές γυναίκες σκονιά. είναι στο Ναι, ο στίδην είδαmos. Κατσε το Ως, είδα, Α, ναι. Πολύ καλή. Οριστέρες, έχεις κόσμο, το. Είχαμε Λιδία Παπα -Ιωάν, αυτή την ομάδα. Άχ στον بوس του του να μας τον. Κόσμο. Αχ, τώρα πες τι με πάσες, Φωκί. Στοκλι. Στοκλι. Άχ,ne πολύς τα να. Τι όσα φωκλί μονο το γολόγαβρο. <laughs> Άσε <Άσομαι> με τώρα. <laughs> <Άσομαι>. <laughs> Αν είναι δυνατόν, Ε, δεν είναι, ποτέ του. δεν είναι το θέμα μου η ομάδα. Το μάγε με Όχι το χρώμα, πάλι. Το, χρώμα. το χρώμα. Το χρώμα. Κοίτα, αυτό η, η αλήθεια το. είναι ότι αυτό δεν που φοράει δεν βγαίνει αυτό. Να πούμε την αλήθεια. <σου>, <σου>, Σου είπα που θα κλώνω το East Τι δες; γαμάτος. Είδα Είδες τύπο, κλώνος. του, ήταν ίδιος ο Και Έχει... Ήταν πιο κοντός και ήταν λίγο πιο μαζεμένος. Αλλά όχι ιδιαίτερα μαζεμένος, λίγο πιο μαζεμένος. Είχε πέσει πάνω από ένα Τον Ε, Είχε πέσει δε. Πάνω από ένα <σου> ψυγείο της Αλτζίδα. Εντάξει, δεν ακόμα. Οικογενειακό. <σου> Αλλά ήταν γαμάτος, δηλαδή τα <σου> Ναι, Αφού έφτασα μέχρι μπροστά του, λες, εμείς, κοίταγε. Μμ, κινδύνεψες και επίσης τιμή. Μακάρι. <laughs> λοιπόν, τι άλλο να πούμε. Θα παίζει χαλή από πίσω. Το καλοκεράκι Στην ακρογυαλιά Πες τα λαπανούση. Το καλογεράκι Λεράκι. Τι λέει μετά. Στην, στην ακρογυαλιά το βάτο παιδί Μετράει τα, τα, τα, τα, τα λεφτά τα Είδε σου μετά από σωστή. Θέλουν θα σε πάρω στην καφή να μου δεί. Έλα, έλα, τι πράγματα είναι αυτά τώρα. Το διαβόλου. Και, Έτσι. Ποιος. Έτσι, και μετά του πτείται και και ποιος, ποιος η λουκά. Κοιοίγει. Ποιο. Και ποιο, ποιο Η Λουκά, ξαφανάτη, διαβάζουμε τα κοινό. Και μου θα σε πάρω στην καθεμία μου, δεν δουλεύει. Δε <laughs> και αυτοί μου λένε τον στο πρώτο Θεό. βάζει στο Θεό. Καλώς. Άθεος. Άθεος γκομενός. Καλός. Άπιστος ή άθεος. Καλός. <laughs> καλός. Πόσο. Πόσο καλός. Πόσο... Σε σύγκριση με τι. <laughs> γενικά. Α, γενικά. γενικά. Δεν σε αφορά. Στατιστικά. Δεν σε, δε σε αφορά. Έλα ρε, μόνο εγώ, για παίζεις για τα γκομενικά σου, πώς πας. Μπακούρισαι γνώρισα. Έγινε γκόσιπι, κούμπι. Μπακούρισαι γνώρισα, γιατί δεν έγινε, δεν ήταν τόση ώρα. Εντάξει, είπες για το πιλιοκίνη, τι θες, να σε ρωτήσουμε. Εντάξει, να φεύγω, σιγά σιγά να έρθει άλλη μέσα. <laughs> εντάξει, παιδιά, παρατάξει, γκώμενα, για να κάνει έτσι. Γκώμενα, κοπέλα παιδιά, εντάξει. Δεν μ' αρέσει και αυτή η λέξη φυσικά. <laughs> λοιπόν, είμαστε με τον Νικόλα. ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, εσείς με ευχαριστείτε. Ναι. Και... Ε, θα ξαναπούμε τώρα. Καλό καλοκαίρι. Ναι. Για σένα, καλό καλοκαίρι. Για να καλό γαλακέ, πότε έχεις άδεια. Είσαι μας καλό Όχι, δεν να σου πω ότι κάτι, αλλά να ξέρω. πότε θα μπορούσαμε να βγούμε μια μπήρα με το Μίτσο. να πας του Χόντος. Να αγοράσω από τα να πας του Ζάρα. να ρεμ, να Με τον διακόπτη διάτριτο <laughs> δίωδο ή <laughs> μόνη μας και να μην κουβαληθείς Δεν ξέρω για ποιον που μιλάς <laughs> <laughs> ε, Δεν βγαίνω με, τρεις. με δύο μάλλον, παράδειγμα Καλά κάνεις, έχω είναι τα. Τα έχω μια έντεμη κυρία πέστα πέστα λοιπόν, γιατί το... με κράζουν κάποιοι άλλοι. Όχι, είσαι μια κυρία, ε, οφείλω να το ομολογήσω σε αυτήν την εγώ Ποιο αυτό? 2. 2. το, το κάνει Και εδώ και ένα χρόνο το πάμε να από δω Εγώ Εγω Λοιπόν Ε, ναι, είμαστε στο δύο Μηδενίζουμε και πέρα, από και και πέρα δεν μου Το Πατρίδα το πάει μόνο, μόνο μου το θυμίσεις Που λέει στο τέλος ε, «Και δεν ξέρω που πάτω και πού πηγαίνω» <συμίλου> ο <συμίλου> ο <του> <συμίλου> όχι τσαλόκουλο του Αλκίνο όμως Όχι όχι ακόμη πέστη, ε Όχι, χορτάσαμε στα οϊτάναγκι. Mm. Ε, δάκσι, ακούσα όλα την No Freedom of και δεν μπορείς να ακούσεις ένα δεύτερο τραγούδι. Δεν ακούω δεν αυτό το Και να ακούσεις από το κινητό CD του Леониδα, του Μπαλάφα. Και τον πλάτανο. Τον πλάτανο. Εντάξει, το έχω ακούσει. Και χωρίς, ε, σταθμό. Ε, όλο το χωριό, κάπου το το όλη από τον Πλάτανο. Τον πούλο τραφέω. Επόμενο, δεν μπορώ, πάω να κάνω και μετά. Α, Αυτό, το κυμπίο. <σπάτε> Ο επόμενος καλεσμένος είναι η Io, από το Twitter που πολύ τροπαλή Μαρίσα Γεια σου ΙΟ Γεια σου Γιακόπτη Τι κάνεις Καλά είμαι Για πες, πες μας τα νέα σου Τα νέα μου... Δεν έχω νέα Θα μας πεις πώς έμπλεξα το Twitter Πώς έμπλεξα στο Twitter Από την KatrinP Σε έχω σε μέσα και mm. Είστε Ιντερνετικές φιλές Είμαστε, ναι. I.R.C. Ναι. ΕΕΣ. Ναι. Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Θα μιλάς πια δυνατά. Εντάξει. Έτσι, αυτό το όχι. Ωραία. Οι υπόλοιποι κάθετες δουλέψεις που τους μπαίνουν μέσα. Μπαίνουν μέσα, αλλά τι μαλακίες βγαίνουν. Εντάξει, okay. το ίδιο θα κάνω και εγώ. Ακούω τι μαλακίες σου λοιπόν. Τι μαλακίες μου. Ε, δεν κάνω τίποτα αυτό τον καιρό. Αναμένω. Αυτό. Αναμένεις. Mm. Ναι. Να Και μετά? Και μετά να ξαναρχίσει η σχολή Ωραία, δεν θα σε ρωτήσω προσωπικές uh, πληροφορίες Ωραία Διακοπές <laughs> Διακοπές κουφωνήσια <φου> Είσαι από εκεί Όχι καμία σχέση, απλά έχουμε κάνει μία παρέκτα και θα πάμε Εκεί δεν έχει camping από ξέρω Όχι, έχει κλείσει Έχει δωμάτια Ναι Είχε camping και κλεισέ mm. Και η ανάφη πρέπει να είναι ωραία και η δονούσα πρέπει πολύ ωραία mm. Πρέπει Πόσες μέρες? 7. Πώς άτομα έξι επτά; Πω, πω Εσύ αριζελέβο. θα πας; Δεν ξέρω ακόμα. Δεν ξέρεις αν. Mm -hmm. mm. Σίγουρα θα βλέπεις κάτι σε κάπινγκ για να είμαστε αραχτοί κάτι είσιχο σίγουρα και με παρεύρλα. Πολύ ωραίο. Αυτό. Ακούω. Είναι... Twitter πρώτος εμπεριέσ. Twitter ωραίο είναι. Ανανεωτικό μπορώ να πω. Έπεινω και περνάω την ώρα μου. Βέβαια με το πάρα πολύ ούτε έχω πάρα πολλούς έτσι, users που παρακολουθώ. Ναι, το nickname είναι io@gr. Mm -hmm. Αυτό. Ε, αυτός που έχω κάνει follow. <laughs> ναι, ρε βέβαια, κάποιους δεν θυμόrais, απέτα τον Ή κάποιον που ήξερες απ' έξω από κάνα ραδιόφωνα, από κάμια τηλεόραση, κάνα δημοσιογράφο και τον ακολούθησες Τα Simply oh, κάνε... για παράδειγμα Δεν το έχω κάνει ακόμα oh, oh. αυτό. Δεν έχω, φαντάσταση 17 following Ναι Μόνο ε, τι παρέα, αυτή που είμαστε εδώ Όχι παραπάνω Αυτή μόνο αυτοί, ναι Δεν θα το ανοίξεις δηλαδή Δεν ξέρω Ε, λίγο, λίγο μάλλον νομίζω θα το βαρεθώ ε, το, ανοίξεις, θα το Αυτό. Να το νικήσω. Να τον νικήσω. Έχει πολύ ενδιαφέρον κόσμο. Mm. Πραγματικά δηλαδή καταπληκτικά άθληση. Το Κατριν βτέι, το Κατριν μέχωσε. Δεν Αφού είναι ο Βαγγεληστής. Βαγγελήστρη. Ε... Είμαι, πάρα, πάρα πολύ κοινωνική πάρα πολύ κιọnικη. Δάξ. Λέκ με τους Καμένους μαρε. Ενόμιζα. Ναι, ναι, γιαλέξ στους καλλιτέρους. Νομίζω ότι είναι πολύ επιλεκτική Γιαλέξ τους καλλιτέρους. Τους καλλιτέρους Καμένους. Ε, Ναι. <laughs> ναι. Δεν ξέρω. Πες μου τι θες. <laughs> Πριν ήταν ο Μπαρδάκη στο μικρόφωνο. Μάλιστα. Φαντάζομαι δεν ξέρω τι είπανε. Σίγουρα δεν θα μιλούσε πολύ. Αλλά θα ήταν πιο έτσι, ζωντανό. Α, Και τώρα το ρίχνουμε λιγάκι. Το ρίχνουμε, μάλιστα. Ερώταμε τίποτα. Εγώ δεν μπορώ να το πω τώρα τίποτα από... Uprovisation. Oh. Oh. Ω! Δεν έχω κάτι να ρωτήσω συγκεκριμένο. Που που έχει μια ώρα Κάποιοι θα κουραστούν να τα ακούσουν Μας έχεις ακούσει? Όχι! Δεν μας έχεις <laughs> Πρέπει να σας ακούσω Πρέπει να μας ακούσει. Δεν μας ακούει κανένας Κανένας! κανένας. Μόνο εμείς Μόνο αυτοί οι τρεις Λοιπόν Πες γεια στον κόσμο Γεια σας! Και θα βάλουμε και να Εντάξει Θα <laughs> We can right Yeah. yeah. yeah. Ζωή, κρατιόμουν, κρατιόμουν, ένα, καθάσι, μου, και απνίσω η να κράτημο μου να σε να μου κρατώ να και απνίσω η κράτημο μου να και ονειρεύομου να τα λόγια σου τα ψεύτικα, και Μου σε βρήκα, σε ερωτεύτηκα, σε αυτή τη κοινωνία. Μονάχι μου παντρεύτηκα, σε βρήκα, σε εμπιστεύτηκα και ρεζιλέφτηκα στη παλιόκη. Μαζί μας είναι και μια νέα χρήστρια του Twitter, εκεί την γνώρισαμε, η Ρία Κούκη. Καλώς όρισες. Α, εδώ μιλάμε. Ναι. Πολύ κοντά, όσο πιο κοντά μπορείς. Η Ρία Κούκη είναι και ξανθιά, οπότε με την παρέξη <laughs> <laughs> Ναι, όσοι έχουν δει τη φωτογραφία, τώρα θα καταλάβουνε, η οποία ασχολείται με... Γραφιστική και photo manipulation. What? Το λεξικό. <laughs> τι, τι σημαίνει αυτό? <laughs> Κάνε μια μετάφραση. Τι είναι αυτό. Βλέπουμε όλες τις πανέμορφες κοπέλες, τραγουδίστρες μείων 20 κιλά στα περιοδικά και τις βλέπεις από κοντά και τρομάζεις. Αχ, κατάλαβα. Να σου πω, έχω και εγώ κάτι από την Κατρίν Κατριν Π. έχει βγάλει κάτι φωτογραφίες. Μπορείς να με μαζέψεις. είμαι ο αγάπη Όχι, εγώ θέλω λίγο μπελούτσι. Δηλαδή, να λίγο πάνω, να κάτω. Σου πάει, σου πάει. Ε, ασχολούνταν όλοι οι φίλοι μου με το Twitter και εγώ του έλεγα καλά, είστε χαζί και κολυμμένοι και τι γράφτε ρευνά εκεί πέρα όλοι μέρα τέλος πάντων. Εσύ τι γράφεις, για πε, τι γράφεις Εγώ γράφω μόνο καμένα πράγματα, έχω πολλούς followers Δεν τους ξέρω τους ανθρώπους, και ξέρω <laughs> πραγματικά για τέτοιο λόγο. Ίσως με ακολουθούν, αλλά οι περισσότεροι μου λένε ότι απλά γελάνε μου αυτά μου γράφει. Λοιπόν, διευθύνσω ότι τη τυρία την γνώρισα μέσω πειλάβι, μέσω συμπήλοι δηλαδή. Ο είναι ο άνθρωπο ο οποίο. Με έβαλα στο Twitter. Ακριβώς. Όπως εμένα με έβαλε διακόπτη. Έτσι κάναμε γνωρίμίε, παρεάκια, βγαίνουμε, κάνουμε, πίνουμε, ωραία, περνάμε. Ε, μελλοντικό blog, blog δεν εγχείρα. Αλλά. Ηπό συζήτηση. Έχει σκεφτεί τουλάχιστον θεματολογία ή μα πισόνόματα και τέτοια. Θα είναι γενικού τύπου θεματολογία, χειμωριστικού περιομένου. Ωραία, γιατί ίδιος. μας έχει φάει τεχνολογία. Το ούτε iPod τεχνολογία, ούτε πολιτική. Το 3G. Ούτε... Θα είναι... Θα έχει και λίγο επικαιρότητα, αλλά τύπου σάτυρα και γενικά... Α, δε θα είναι εσπρέσο. είναι, Μα είναι γιατί... μόνο κράξιμο, παιδιά. Όποιος κράζει και γκρινιάζει... Επιτέλους, το η Ρία είναι μία που γνώρισα πάνω στην ηλικία μου, γιατί μας έχει φάει το πολύ πιτσιρίκι μέσα στο ίντερνετ. Τώρα, εντάξει, μη γελιόμαστε. Δεν θέλω να δείξω τους προηγούμενους ή τους επόμενους, αλλά ναι, είναι ένα πρόβλημα, ρε, παιδί μου. Σε κάποια φάση νόμιζα ότι δεν γεννιούνταν παιδιά στις χρονολογίες της δικαίωσης, δεν <laughs> ξέρω ότι Επίσης, με τη Ρία είχαμε την άποψη, πότε μια γυναίκα θέλει να κάνει παιδιά. Ωχ, oh, φωνεμένα θέλω. Άμα μας ακούσε δυο κόπτες τώρα, θα μας κράξει για το πότε που κάνουμε και το έχω ρίξει πολύ και πριν και τώρα. Αλλά Ναι ρε παιδί μου, αυτό το τριαντακάτι που τους πιάνει, όχι ότι είμαστε εκεί, δεν είμαστε ε, αλλά... εγώ, κοντεύω, εγώ Εντάξει, δεν είμαστε ακόμα όμως Που σε πιάνει ρε παιδί μου ένα το αμόκ. βιολογικό το αμόκ. ρολόι να το πεις Όπου πηγαίνει παιδιά στους γάμους και μόνο πίνεις, πίνεις, πίνεις. Και όλες οι θίτσε, σε κοιτάνε, με το πόνε το το ύφο, άχη συγκαημένο μου, μόνη σου εδώ! Οπότε και ο γιο τη μίτσα, εδώ στο δίκλα τραπέζει καθένα, τι ωραίο παλικάρι, όμω δεν μπορεί να πεις. Με και έρχεται οποίο... μετά και ο γιο τη μίτσα να σου πιάσει την κουβέντα και άστα, άστα. Ο γιο του νίτσα μάπα το καρμποζού. Στο νίτσα μάπα το καρπούζε και μετά σου λένε και όλοι καλό παιδυιο <laughs> τη μίτσα! Ρε παιδιά, δεν ξέρω εγώ, αλλά να το είναι το καλό παιδί ο γιος της. Να φέρω μπουλντός, ζαμπάζω δηλαδή. Τις έχει πιάσει ποτέ αυτό να κάνεις παιδιά? Με έχει πιάσει, αλλά ήθελα να πάω διακόπες μετά και μου φύγε. Τι είναι ο παιδί, διακόπες. Όχι ρε παιδί μου, ξύπνησε έτσι κάποια στιγμή το μητρικό μου φίλτρο. Είχα πάει να βάρω και ένα δώρο για μια βάφτιση που είχαμε πάει και μπροστά παιδιά στο μπάγκο του τζάμπο με τα αμορουδιακά και τα παιχνίδια για τα παιδάκια, με βιάνουν τα κλάματα και γι αυτό εντελώς ηλήθεια. Και λέω μετά το μητρικό μου φίλτρο, Γιατί να μην κάνει παιδάκι. Πλησιάζει και τα 30 και εγώ. Έ, μετά ήτανε καλοκαίρι. Έρχισα να κάνω τα πρώτα μπάνια, πά στην παραλία, βλέπεις τα παιδάκουλιά. <σχυ> Του καμίσενε γονεί να τρέχουν πανικό από πίσω τους, με, τις, με τα μυμπερό και τα καροτσάκια Και μου αυτό δεν μπαμπάθω, Πολύ κάνουμε τι Της τη στιγμής. <laughs> εντάξει, έχω πει κάποια στιγμή θέλω να κάνω παιδιά. Έλεγα στα 20 κάποια μου. Στιγμή. Τώρα είναι... λέω ούτε να το σκέφτεσαι. Στα 20 λες, στα 25 μου θα το σκεφτώ. Στα 25 λες, εντάξει, στα 30. Στα 30 λες... Είμαι εγώ για παιδιά. Το <laughs> <laughs> <laughs> αναβάλεις μόντι. Όχι, εγώ είμαι τελείως. <laughs> Βέβαια ποτέ μιλες ποτέ, αλλά δεν. Δεν μου είχε έρθει. Συνήθως, αυτές που λένε οι π <laughs> ε; Δεν θέλω να είμαι προκατημένη, αλλά πολλές φορές γίνεται. αυτό. Στο σχολείο η πρώτη που ήταν κατά του γάμου, 19 χρόνια μηνύσε πατρέφθηκε. Α, όχι και από τότε μου κατά του γάμου και δεν οτέμνα, αγίζουν και πατρέφησε ούτε τίποτα. Ισαίσα είχα μακροχνέ σχέσει, στη χώρησα, μια χαρά. Μου βγήκε σε πάρα πολύ καλό. <laughs> <laughs> ναι, μάλιστα, αλλά Το πιο κοντά σε χαβάει είναι από καμισάκι που έχω. <laughs> Γιατί να το πούμε εδώ πέρα ότι η άκου αυτό, η γνωστι, έχει πάει όχι μαυρήκιο. Αυτό λέγαμε νομίζω. Ναι. Αυτά είναι. Και εγώ είπα ότι θα πατρεφτώσει καβά, οπότε μέχρι τότε κρατηθεί, μην πάτε. Εκαταπότε όμω. <laughs> <Λοιπόν, laughs> <τόσο σου λέω. laughs> μην έχω μπαστούνι. Αλλά μαζεύω λεφτά μέχρι να πατρεφτώσει, θα μου βγαίνουν να πάω στη Χαβάη, βράδυ. <laughs> <laughs> εγώ όχι, όχι προτιμέτωφω τώρα. Και όταν. Μπορεί να βρω και ένα μπλούσιο να με πάρει και Αυτό ναι. Να αυτό. αυτό ναι. Και να πληρώσω και στους φίλους τα εισιθήρια. Και να μου πάρει και το μαξάκι που το είδα και στενά χωρίς. Τι έγινε με αυτό. Με το Ήσουν έτοιμοι για μια αγορά αυτοκίνητου. Είμαι έτοιμοι για μια αγορά αυτοκίνητου. Διότι στην Αθήνα ταξί είμαι και λίγο... Φαν του, Urban City Life και τα, και τα λίπα, αλλά εδώ αγάπη μου δεν είμαστε ούτε Νέα Ιόρκη, ούτε Λονδίνο Είναι τραγικό να κυκλοφορήσουμε συγκοινωνίες και με ταξύ Εμένα το, και το λες Και σου τα ίδια λεφτά του να έχεις το κίνηση. Και περισσότερα Τέλος πάντων, είπα και εγώ να πάρω ένα μαξάκι Λες να έχει, να πάρω ένα μεταχειρισμένο Είχα εγώ ένα χρέπει παλιό, ένα πάντα 750 για κινητήρα Fire Το Α, και αξία πολλά! Εσύ ξέρεις πολλά λογικά, για πε. Τέλο πάντων. Και λέω να πάρω και ένα μαξάκι. Να μεταχειρισμένο. Μετά λέω, αφού κάνω 8 το μεταχειρισμένο. Γιατί να μου δώσω 10.0 10 να πάρω καινούριο. Πάω βλέπω τα καινούρια, μετά λέω αφού αυτό το καινούργιο κάνει 10 γιατί να μου κοιτάξει και αυτό που κάνει 13 και είναι πιο ωραίο όμως. Και στο 500. Έπαθα, Δεν ήθελα να με μέσα τα Ναι, δεν ξέρω και τελικά τα βάλα κάτω τα υπολογισά και ούτε καν για το 10.000 τα καινούρια δεν βγαίνουν, οπότε θα συμβιβαστώ με ένα απλό που το χά ότι κάποια στιγμή θα πάρω Γιατί δεν καλύτερο. παίρνεις μικρό καινούριο όμως, μικρό. σου ξαφνεί στα 13. Χιλιάρικα. Στα 13 σίγουρα. Δεν μου για 13. Α. Κοίτα γιατί αν τα έξοδα, απλά λες ότι τα επόμενα 6 χρόνια δεν θα Είμαστε από την κατηγορία. Έχουμε πάρα πολύ τη χρήση. Εγώ πάρα πολύ άτομα και επίστε. Μάλιστα. Οπότε μάπα το δετιο. Δε Να βαγεί δε το, το σενάριο αυτό κι έτσι. Έχει, πλέον από δρόμο και θα λέω παιδιά. Μην περάσετε μπροστά μου με Fiat 500. Σας κόσσα. Εμένα με Mini Cooper. Σπορ. Εμένα το Mini Cooper κούπερμα πιο πολύ από το 500. Είναι το κλασικό δίδυμιο που έχει μαγαζεί ο Σόρι, αυτό κύριε που έχει αγοράσει κάθε νέο Αλλά έχει μια βοητία. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο. φίλου μου, Γκάμπριο, Μίνι Κούπερ. Εντάξει. Οκ. Okay. Μου έρχεται να έτυχω μια κλωτσιά. Που να δεις να το, να, το κάτω, θα να το οδηγήσεις. Να το από κάτω, να το πάρω αμάξι και να φύγω, παιδιά. Είναι γαμάτος ο κίνητος. Πάρα Ωραία, Λοιπόν, π... επόμενος στόχος. Αλλά ο... τώρα... Ο επόμενος στόχος. Ο γκόμενος που να θέλει να με Χαβάη, και να έχει και ένα να μου το κάνει δώρο. <laughs> Έτσι. Γιατί για, τα, για τις εκδομές και θα έχετε το καγέν. Και να μην τα βιάζετε και τα παιδιά. Τα πάμε <laughs> <αυτά>. <laughs> Να τα φάμε πρώτα οι δυο. Λοιπόν, όσοι ακούτε, δηλώστε Χρήσιμε υποψηφιότητα. Χρήσιμες συμβουλές <laughs> από το βάρος στην κοινωνία. <laughs> από ότι καταλάβετε την κομπή την έχουμε κάνει άκρος γυναικεία. Το κακό είναι ότι δεν ξέρουμε προηγούμενο τι έχουν πει με τα διακόπτη. Μπορεί να λέγανε ανδρικά πριν. Ε, εντάξει, θέλω να πιστεύω ότι η Κατρίνπ έχει κρατήσει χαρακτήρα. Λέσε. Εγώ. Τους ρώτησα άκρως επαγγελματικά πράγματα, εκτός από δύο τρεις πόντες που δεν απαντήθηκαν. Τα άλλα ήταν όλα jet. Λοιπόν, σου ευχόμαστε καλό καλοκαίρι. Ευχαριστώ πολύ. Καλή ξεκούραση. Δεν είμαστε για ξεκούραση, αγάπη μου. Το, καλο... το καλοκαίρι είναι για άλλα πράγματα. Ναι ρε, παιδί μου, <laughs> από τη δουλειά ενώ Απ' τη δουλειά πάντα ξεκουράζεσαι όταν δεν οπότε. Λοιπόν, θα τα πούμε και μετά. Συνεχίζουν οι επόμενοι, για να δούμε Είσαι ένας μελλοντικός μου συνεργάτης που πολύ συμπαθώ Ο Δημήτρης Οδούκογλου yeah. Τι κάνεις Είχαμε <θυνυχά> καιρό να σε δούμε Έχεις ξανά έρθει μαζί μας παραμονές Χριστουγέννου και είχαμε πει tips για γαλοπούλα Θυμάμαι Και για το Μαϊμού ειδήσεις το φοβερό μου project Γιατί το κράζεις Γιατί το σταμάτησα Δεν ασχοληθήκα ξερά καθόλου Αλλά κάνουμε ταινιάκι με το νατζαράκι Ταινιάκη! Τινιάκη, άκουσες την αρχή! Ναι, κάνουμε μια μικρή τίνο, είναι ένα μικρό νησί από Κρυπτονίτη, στα νυχτά του Αιγαίου, δικό μας. Δεν ξέρω κάντε τις διακοπές σας στο Τινιάκη! Δεν ξέρω με τον άνθρωπο, να τον πιστέψω ή όχι κάθε φορά, όταν μιλάει. Αλήθεια, είναι αλήθεια. Φτιάχνουμε ένα δικό μας νησί. Είχατε ξεκινήσει κάτι άλλο. Το και τώρα που ήταν φοβερό και έμεινε μέχρι τα δύο επεισόδια. Είναι πάρα πολύ καλό, θεωρήσαμε ότι το παρακάναμε ρε παιδί μου και ότι <laughs> ρίζαμε με την ποιότητά μας στους υπόλοιπους podcasters και είπαμε ότι τέρμα, ας μην τους κάνουμε να νιώθουν τόσο μειονεκτικά. Σταματάει δηλαδή οριστικά αυτό? Δεν ξέρω, ε, όχι δεν σταματάει οριστικά, είναι στον πάγο επαόριστο. <laughs> <laughs> πολύ καλή αυτή η <laughs> Ατάκα. Είναι οριστικά, είναι αόριστα. Και θυμάζατε το ταινιάκι. Ετοιμάζουμε ένα ταινιάκι το, το οποίο μέσα, στη, μέσα στον επόμενο μήνα, μέσα, μετά το, μέ, μέσα στο καλοκαίρι ελπίζουμε να είμαι έτοιμος. Τι κάνει ένα τζαράκι, σκερό χροντον τον δω. Καλά είναι. καλά. Από καλά. το podcast που τρώγαμε τα, τα τοστάκια. Ναι. <laughs> <laughs> Γελάει. Και σχολιάζαμε το, πώς το λέγαν, τον κύριο... Ένα, δεν θες να πούμε. Κύριο... <laughs> <Έλα>, τώρα. <laughs> Ο πατέρας του είναι συνθέτης. <laughs> Πλέσσα. <laughs> Α, τον κύριο Πλέσσα. Από την ΑΕΠΗ. Ή ΑΕ� Τι κάνει σε σήμαται πάει κρατία, το διάβασα στο Twitter. Φικά κροατία, πράγματι. Μια παρένθεση. Ο Δημήτρης είναι από το 2006 το Twitter. Καμία σχέση με μα που το έχουμε δει ότι «Αχ, μα ακολουθούν 180 άτομα γιατί εγώ κάπου εκεί παίζω. Εγώ 107, 10, κάπου εκεί. Ναι, δεν έχει σημασία ή καλύπτωση. Ακολουθήστε από την... με όλοι. Είσαι από την αρχή όμω μέσα στο παιχνίδι. Πώ το ξεκίνησες? Είχε γράψει ένα άρθρο, το Clive Τόνσον είναι ογαπμένο μου άρθρογράφω του Wired. Είχε γράψει ένα άρθρο για το Twitter ε, όπου είχε πει αυτό το πράγμα και βασικά ξέρεις ποιο ήταν, μλακίες Μλακίες <laughs> λέω τώρα <τόσο> <laughs> Το θέμα ήταν ότι τότε δούλεμε το SMS και το χρησιμοποιήσαμε για τζάμπα SMS Κατάλαβα Μόνο αυτό Και επίσης ότι αυτός ο Clive Thompson είχε γράψει ένα άρθρο που έλεγε ότι χρησιμοποιώντας το Twitter σου δημιουργούνταν μια έκτη αίσθηση. και είχες ρε παιδί μου για όλους τους φίλους σου και τους γνωστούς σου τι κάνουνε Άλλη ξέρω εγώ και μετά τους συναντούσε και έλεγε είδα στο Twitter σου που έγραψε ότι έκανε αυτό και είχε συνέστηση συνέχεια του τι σημαίνει. Εδώ εγώ βγαίνω και κοιτάζα τα μαπούσια που καταλαβαίνουν πια με δουλεύει. Το Twitter μας φρινεί πιο κοντά. Πόσο. Τι... <σκυρίζει> λοιπόν, συνεχίζουμε. Εκτός από τη σχολή. <σκυρίζει> είχε <σκυρίζει> κανένα ταξιδάκι πρόσφατα. Πήγα Κροατία Πόσο καιρό. Στο Ζάγκρεπ, μια για μια εβδομάδα. Μόνο. Καλά με τράγια Γιατί έκανε τόσο καιρό να πει στο Twitter? Γιατί ήμουν στο Ζάγκρεπ. Δεν μπήκα καθόλου internet όσο ήμουν εκεί. Ναι, αλλά έκανες πάνω από μια εβδομάδα. Ναι, γύρω στις 10 μέρες. 2 με 10 Ιου, Ιουνίου. Εντάξει, μια εβδομάδα μήνε επίσημα. Ήτανε γραμμάτα. Απίστευτα. Τέλεια. Πες, πες, πες. Ε, Τρόπος ζωής. Λοιπόν, πήγα, όχι αυτό. Πήγαμε το BEST. Το BEST είναι μια, λέγεται, είναι, σημαίνει Board of European technology. <laughs> Ναι, είναι το καλύτερο. Ε, και είναι μια οργάνωση φοιτητών πολυτεχνείου Αλλά παίζει να υπάρχει και σε άλλες σχολές Η οποία ε, οργανώνει στην ουσία σεμινάρια σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης κάθε, κάθε, Διάφορες πόλεις έχουν ειδικότητες τοπική ομάδα. Που στην Ελλάδα έχει η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα Νομίζω και κάποια πόλη στην Κρήτη Ταχανιά, Χανιά, κάτι τέτοιο Και τώρα τους κρητικούς ποιος ασχολείται μαζί Ακριβώς, ε, ακριβώς Κατότεροι άνθρωποι <laughs> έλα, πλάκα κάνω γιατί είναι άκουφ από εκεί. Εγώ δεν κάνω πλάκα. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρη Εγώ δεν κάνω πλάκα. Όντως, όντως, είναι ζώα. <laughs> Εντάξει, τώρα το γενικεύεις Τους εξομεινω με γενικότερα του ανθρώπους Εγώ γιου λόγους δεν πάω την Κρήτη. Άμα Δεν με μου άνθρωποι. Όχι, ούτε μένα, ούτε μένα. Γιατί δεν είναι άνθρωποι, είναι ζώα. <laughs> Συνεχίζεις την κουβέντα, έλα δεν θέλω ρατσισμού. <laughs> δεν έχω ποτέ στην Κρήτη. Δεν Στον πλανήτη. Στον πλανήτη. Στον πλανήτη, ποτέ. Είστε του Βόρνα. Του βάρα. Αγαπάς τα χιόνια. <laughs> και τα βουνά. Για περαιτσόρα. Λοιπόν, για... Είναι, είναι το BEST, το οποίο είναι μια φυτική οργάνωση φοιτητών πολυτεχνείων που οργανώνει σεμινάρια σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης με διάφορα θέματα και συνέστηση είναι σαν κατασκίνωση για μεγάλους. Συνδιάζει, όλη μέρα έχει διαλέξεις. Πόσο μεγάλο μπορεί να είναι 21 χρονών 23. 23. Για ενήλια. Τώρα το είπε σωστά. Ναι. Και. Συνδιάζει συνεχίσει διαλέξει και μαθήματα με το... όλη η μέρα δηλαδή διαλέξει μέχρι τις 6-7 το απόγευμα, μετά βραδινό και μετά πάρτι μέχρι τις 3.30 το πρωί. Το πρωί τι έγρατε. 8,5. Όμει μα έτσι. Ξενίχθηκε καθόλου ύπνο, καθόλου ίντερνετ, αλλά περνά απίστευτα. Είναι πάρα πολύ ωραία σε οποιοδήποτε. Στα ναι. κατά αυτό, στα κατά. Ήτανε... Δεν δε μου έλειψε καθόλου, το πιστεύει, δεν μου έλειψε καθόλου. Ήταν μια εβδομάδα που είμασταν... είναι σαν δημιουργείται μια μικροκοινωνία στην οποία στην αρχή δεν τους ξέρεις καθόλου και μέχρι την τελευταία μέρα έχετε γίνει κολλητοί. Φάρμα μου κάνει αυτό Big Brother. Ναι βασικά είναι μια φάρμα. Εσύ τι ζώο Όλα τα έκανα. Μα ή μου υπάρχει βίντεο στο facebook όπου κάνουμε τα ζώα στο πίσω μέρος του πούλμον. Ξέρεις εγώ μεγαλειτούρα στο ζώο. Ναι το ξέρω. Το έχω προσέξει. Ε... Τι θες να πεις, εννοώ ότι όταν ήμασταν για φοιτητές που μαζί λες. με το διακόπτη είχαμε διαλέξει όλο κάποιο ζώο, εγώ είχα διαλέξει τη γαϊδούρα Εγώ τι μαϊμού Έχω τόσο πολύ υπομονή αυτοεννοείς ή έχω μεγάλα αυτιά <laughs> Μεγάλα αυτιά <laughs> Δεν έχω υπομονή εγώ, εγώ Εγώ, uh, uh, εγώ Εγώ Για πες μας εκεί πέρα <laughs> Πώς ζουνε ρε μου Εκεί εκεί πέρα Στην κροατία, στην κροατία, δε πέσαμε στην αρχή. Το ζάγκα είναι μια πολύ μικρή πόλη, είναι χωριό. Τίποτα δεν κατάλαβα. Τύπου Ελλάδα, μια σύγκριση. Ξέρω, εγώ, Βόλος. Πιο μικρό. Βόλος, βασικά. Ο είναι πολύ ωραία πόλη. Δεν είπα την άσχημη πόλη, πόλοι, είναι μικρό. Είναι όμορφη. Ναι, είναι πολύ όμορφη, αλλά είναι ίσια και μικρή. Πόλη. Τα πάρτι που πηγαίναμε υποθέσω ήταν εκεί μεταξύ. Οργανωμένα, δεν είναι. Κατάλαβα. Μπειρά mm. πίνακα απόλα; Ναι, είχε, Α, έχει, απ, όλα, έχει, απ' όλα, απ' όλα. <laughs> Είχε international evenings, το οποίο ο καθένας φέρνει από τη χώρα του ποτά και φαγητά, οπότε... μια άλλη Ελληνίδα κριτικιά έφερε τεντούρο. Είδες που ξέρεις κριτικούς? Δεν την, ξέρω, την ξέχασα. <laughs> oh, Ωχ, πανεμένη ιστορία η <laughs> κριτικιά. Σ' αυτό θα κοπεί. <laughs> <laughs> Μάλιστα, με τις προσέχεις, γιατί κάθονται πίσω από τα στέφανα, πίσω από την πόρτα, κάθονται με τα στέφανα. Με μαχαίρια. Εντάξει, τα Στέφανα πιστεύω είναι πιο μεγαλύτερη από εμείς για πώς μας τι άλλο εκτός από το την ησάκη την την ναι εκτός από το ναι το την ησάκη την το μικρό ησάκι που φτιάχνουμε με το ατζαράκι θα είναι παλιές και τα Όχι, είναι ένα, ένα ταινιάκι one off, μία φορά. Δεν είναι, δεν είναι σειρά ή κάτι, απλά θα κάνουμε. ένα, φτιάχνουμε. Είναι έτοιμο, δηλαδή, είναι στο post production τώρα. Έχει γυριστεί, έχει όλα απλά φτιάχνουμε. Τι που μικρό τα... Ούτε καν, μισό λεπτό είναι, ένα λεπτό. Πού θα παίξει αυτό. YouTube. Βήμενο, κάτι τέτοιο. Α, για... Να μπείτε να το δείτε όλοι. Αριστούλι μαθάνε. Μπλοπσπαθούμε. blockbuster. η προβολή. Έτσι, το YouTube πιο παγκόσμια δεν γίνεται. Αυτό λέει δεν κοροϊδέβε, αυτό λέω. Ναι. Α, εγώ νομίζω ότι θέα... τίποτα. Τύπου μικρού μήκους, γιατί είσαι και... Λοιπόν, τι, μικρή... άσχετο, όχι. Μικρό το μήκος μας. Εισεχομένως... Τι, φο... Κάτσε, κάτσε, κάτσε. <laughs> μη, μη, μη, μη, όχι, Δημήτρη, μη. <laughs> Δεν έχω και φερμουάρ για να ακουστεί. <laughs> λοιπόν, όχι ρε εσύ, επειδή Τάξε, είσαι μπλεγμένος κι εσύ κάπως... Είμαστε. Είσαι μπλεγμένος, τι ενώ Όταν πήγα εκεί θα το Δημόπουλο, είδα μια φύσα. Το αντιδιδακτορικού. Ήταν μια αφίσα από μια ταινία. Το Βαν Χέλσιγκ, το ξέρεις. Λοιπόν, σοβαρεύουμε. Ναι. Το αντιδιδακτορικού, ποιος την είχε φτιάξει. Εγώ. Μόνο εγώ. <laughs> τι θες να προσκυνήσω. Με τα χεράκια μου. <laughs> τα μπροστινά μου φοδαράκια. Για εγώ το με αυτό. Για πες μας τι κάνεις. Με την αφίσα του Δημόπουλου Όχι, συνέχεια. Κάθε βράδυ την, την καηδεύω πριν μέσω <laughs> για ύπνο. Γιατί έχω διαλέξει τους πιο άκυρους <laughs> όχι πέστε μου γιατί Λοιπόν Ενίσταμε το... Ενίσταμε Ά... στην περιγράφη <laughs> του άκυρου Έγκυρους Εσύ εντάξει Εσύ είσαι η πιο άκυρη <laughs> Ε βέβαια για να κάνω επιλογές Πιο άκυρη είναι η φάτσα σου <laughs> Λοιπόν Ναι, τεράτα μεταξύ αυτό ότι άμα συνδέσεις <laughs> την προηγούμενη κουβέντα με αυτή εδώ δεν έχει νόημα ε... Ναι έκανα την αφήσα του Δημόπουλου Γενικότερα με τι ασχολείσαι πάνω σε αυτό Από το όλα, κοράτη, με όλα ασχολούμαι Είμαι κομικός, είμαι γραφίστας, είμαι σκιτσογράφος Βγάζω φωτογραφίες, κάνω ταινιάκια, παίζω σαν ηθοποιός ε, Γράφω ποίηματα, κάνω blogging Superman I love you! <laughs> όλα τα κάνω και συμφέρω, είμαι σαν την πάπια Και πετάει και κολυμπάει και περπατάει αλλά τίποτα δεν κάνει καλά Γραμμάται αυτό. Πατέρας του κόγλου. Θα το λέω αυτό στο διακόπτη. Να το λες. Α, επίσης έχω μάθει, το ήξερα δηλαδή. Και κώδικα γράφω και site φτιάχνω. Γλώσσα. HTML, PHP, CSS. Εντάξει, μας κάνει θα σε πάρω για τον blog μου. Δεν μπορείς να το κάνεις στο WordPress. Πίστεψε με, κι αυτό για μένα είναι δύσκολο. Λοιπόν, έχω μάθει το έχεις έναν αδερφό. Μόνο έναν. Πέντε ετών. Ο θα με συνοδεύσει κάπου αυτές Θα τον πάτε... Λέμε να τον πάμε στο, αρχιτεκτον... στο αρχιτεκτονικό μου. Να τον μου. πάτε! Να τον, τον πάω! <laughs> <laughs> Κοντά <laughs> τα χέρια σου, μωρί από τον αδερφά μου! <laughs> Αφού εγώ θα τον προσεχώ, τον Όχι! Α. Χειρότερο, αρβανίτσα. Α. Ε... <laughs> <laughs> σε πήρανε γαμπάρι. <laughs> Όλοι ξέρουμε πλέον. Εντάξει, πόσοι, πόσοι, πόσοι, πόσοι, πόσες γυναίκες να έχει το Αρβάνι. Δεν υπάρχει. Πλέον αποκαλύφθηκε η ταυτότητά της, ιδίωτος από το Αρβάνι. Ναι, πες λίγο για τον αδερφό μια καλή ατάκα θέλω. Του αδερφού μου, προχτές με ρώτησε, μου λέει, Δημήτρη, τι άλλο σου αρέσει εκτός από το να κοιμάσαι. Σωστός, το έχει πια στο νόημα. Πάει νηπιό. Όχι ρε, Δευτέρα Δημοτικού. Είναι 7, δεν είναι 5. Καλά τόση ώρα μας λες ψήματα! <laughs> δηλαδή με βγάζεις με μεγαλύτερο! Ε όχι δεν το δέχομαι αυτό! Έχω τόσα αδέρφια που να θυμάμαι! Ε. Τι? Ο μικρότερος είναι... 2 Εντάξει έχω περιθώριο να. Κάτι κάνει... <laughs> δεν ξέρω τι κάνετε εκεί στο Αρβάνι <laughs> αλλά... <laughs> αλλά εσείς... <laughs> Εμείς εδώ οι Έλληνες Ποιοι οι Έλληνες <laughs> ρε σε γλού τελειώνεις Έλα έλα <laughs> <laughs> Έλα τώρα Καταγωγή Από Μικρά Ασία mm. Ε, Ανατολική Θράκη mm. mm. mm. <laughs> <laughs> <Τι. laughs> Καραέλληνας <laughs> Σουμπί και κάτι <laughs> Καραέλληνας <laughs> <laughs> Αφού δεν τελειώνω για εσέ καλό είναι αυτό mm. Δουκογλίδης Δουκογλίδης, φαντάζεσαι Πρέπει να είσαι πολύ καμένος για να γυρίσεις το όνομά έτσι Και γλου και είδης Θες να σχολιάσουμε το σπίτι του Πιλάβι. <laughs> ναι Τι ωραία όπου είναι. Δεν είναι πάρα πολύ καλό. Ακουγαται η μουσική σε όλα τα δωμάτια. Μαζευτήκαμε για να φάμε σήμερα εδώ. Δεν δούλεψε, το καζανάκι. Ρίξαμε το νικτή πίσω από την κουζίνα. Σπάσαμε, Σπάσαμε δύο, δύο ποτήρι. ποτήρια. Κάτσε ένα, ένα, Εσύ δεν έσπασες. Θα το ακούσει και ο επιλάβιο. Δεν πειράζει, δύο ποτήρια. Ε! άμα δεν κάνει και ο μάγειρα και η λάτζα μια ζημιά τι θα κάνουμε. Ναι. Το φαγητό σου άρεσε. Ναι, πολύ. Και σαλάτα και τα ψωμάτια. Τα ψωμάτια ήταν μπαϊλάβο. Ναι, το ξέρω. Ξέρω, γιναι αυτό. Τι άλλο κάναμε? <laughs> ε, ρίξαμε μια μπύρα πάνω στον κινητό. Ξαπλώσαμε, αράξαμε. Ζημιά εννοούμε. Α, ζημιά. Αυτό είναι ευλογία. <laughs> Και ποια είναι η αγαπημένη σου στάση είπαμε. <laughs> Όταν ξαπλώνεις πάντα. <laughs> Μπρούμιτα για να μην ακούγεται τώρα ο χαλιτό. <laughs> <laughs> λοιπόν. Η καλύτερη μου στάση στο κρεβάτι. <laughs> ε, είπα να μην το κάνω πολύ πρόστιγο. Έλεος Κάτι άλλο που θες να μας πεις Έχεις καινούριο ταξίδι, πρόστιχα... προγραμματίζεις Δανία, τέλος Ιουλίου Γιατί πας για ρί... Όχι πάλι με το best Να σου πω, οι ίδιοι πάτε Όχι, είναι κάνεις αιτήσεις και όποιον διαλέξουν Είναι αξιοκρατικό Είσαι κολόφαρδος, τι σου φαίνεται Ο, Δεν είμαι κολόφαρδος, είμαι καλός Τι εννοείς Ότι οι αιτήσεις μου ήταν πολύ καλές Όταν λες έτσι, τι γράφεις μέσα για τον εαυτό σου, με τι ασχολείσαι, Κοίτα, σου λέω, στη μία έγραψα με τι θέλεις να το κάνεις. Ναι βασικά, αλλά στη μία έγραψα ότι είμαι φυγάς, από... ότι έχω αποδράσει από τη φυλακή και με κυνηγάνε και θέλω άσυλο στην Κροατία. Και στην άλλη έγραψα ότι είμαι εξωγήινος. Και έρχομαι από το διάστημα για να μελητήσω ε... τους μεθόδους ε... άντλησης ενέργειας των γήινων. Τώρα να σε πιστέψω. Ναι. Δεν να... το αυτό. Εγώ να κάνω νέστο με Τσόβη, θα τον ρωτήσω και θα σου πω. Δεν πρόκειται να τις βρει. Άλλο το Μετσόβι, άλλο το Μέστα, αλλά. Ναι, ναι, οκ. Okay. Δεν, φοβάμαι. Στα, μέσα στον, ο... δεν σε φοβάμαι. Μέσα στο πανεπιστήμιο. Δεν σε φοβάμαι. Δεν είναι αυτό. Οκ, okay, εντάξει. Εμένα δεν με φοβάμαι. Μες στο πανεπιστήμιο. Καλή φάση. Δεν σκούδες εγώ, που ήταν όλα αυτά. Δεν ξέρω. Τι σπουδα, ε ηλεκτρονικός. Δεν κατάλαβα. λάβα. Λε το Αρβάνι. Φίλε μου καλέ, καλέ μου φίλε θρακιότι. Θα καταλάβεις όταν μπει στη δουλειά ότι ο ηλεκτρονικός που θα έχει τελειώσει από το ΤΟΗ, θα έχει αρχίσει τη δουλειά πριν από ένα και θα είστε ανάδευση. Δεν τα παίνει περισσότερα. Πε. Λόγω του Όχι, λόγο μυαλού. Ή το λες. Όχι, λόγο μυαλού. Πότε σκοπεύεις να τελειώσεις. τελειώσει, <laughs> μυαλόγη, πότε σκοπεύεις ε, να τελειώσει. Οκ. <laughs> okay. Και πάμε... Το Τελικά είναι φάτσα ο Ναι. Όχι θα το συνοδέψω. Εντάξει. Στο Όχι. καινούριο μουσείο της Ακρόπολης. Δεν προλάβαμε τα εγκαίνα, δεν μας είχε καλέσει ο Σαμαράς δε φταίμε εμείς. Και Εμένα πάμε... με κάλεσε, αλλά, <laughs> <laughs> αλλά είχα κανονίσει. <laughs> δεν είχα τι συνολάκι να βάλω. Πλάκα <laughs> κάνεις. Το είδα live streaming, το είχανε. Εγώ δεν το είδα. Είχα κανονίσει. Καλά μην φανταστείς, κανένα είδα. Α. Ε πόσο να δεις. Ε, Χαιρετούρες. Ε, Στην χαιρετούρα έπεσα ε. και στα δικά σας και τα λοιπά. Για yeah, τι σχέση έχεις με τους γάμους. Αυτό το διάστημα έχουνε πολλοί γάμους. Παντρεύεται κόσμος και είσαι πάντα καλεσμένος. Άσε, άσε όλοι τυλιοί. παντρεύονται αλλά εγώ επειδή είμαι <σχερνάς> Δεν εννοούσες αυτό σαν καλεσμένος προς περνάς. Πριν πούμε στο στούντιο <σχερνάς> άλλα αυτό, μου είπες. Τώρα μου το, το λες αυτό. Αυτό πρέπει να κοπεί γιατί θέλω να το κάνω κόμικ. Gay. Όχι ρε παιδί μου. Αυτό είναι δύο και συζητάνε και λέει ο ένας Άσε όλοι οι φίλοι μου παντρεύονται. Λέγω τίποτα. Επειδή είσαι γκαιή. Ναι. <laughs> <laughs> πες μου λίγο. Όχι έχω καιρό να πας σε γάμο η αλήθεια είναι. Του έχεις κάνει ταμά. Όχι απλά δεν έτυχε. Αλλά έχω πολλούς χριστιανούς φίλους που παντρεύονται. <laughs> Κοίταξε εγώ είμαι και στο δημαρχείο Δηλαδή έλεος. <laughs> είσαι παρκαρισμένοι στο δημαρχείο δι... <laughs> Το'χω το αφήσει λιβανι... απ' έξω και δεν ξέρω <laughs> αν θα με γράψουν Πού είναι το λιβανιστήρι, δίπλα είμαι εγώ <laughs> Στο μανουάλι, το λιβανιστήρι μανουάλι. του Δημαρχείου Είναι <laughs> μανουάλι, τρίτο μανουάλι, δεξιά Λοιπόν, αυτά, αυτά Κάψαμε φλάτσα ναι. Σου εύχομαι καλό καλοκαίρι και σε σένα Επίσης, Τέταρτη φορά το λέω, καλό, καλό καλοκαίρι όλους. Εγώ ακόμη εκσταστική δεν έχω αρχίσει, αλλά Αρχίστε... στα, μισά, στα μισά του εξαμίνου, καλό καλοκαίρι Αρχίζεται Ιούλιο να υποθέσουμε Ξέρω, ξέρω, κάτι καγαμένο σαν κύζανε ηλεκτρολόγους mm. <laughs> Μάλιστα, Αχ. σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μαζί μας Εμείς ευχαριστούμε φορά. Πώς είσαι Που μας καλέσανε <laughs> <laughs> Εσείς και το Τινισάκι Θα να σας εξυπηρετήσουμε <laughs> το <τινισάκι. laughs> ξανά Το τινι, Τινιάκι <laughs> <laughs> Τινισάκι <laughs> Τσάο Kiitos! Oh. τα λεσμένους που βγαίνουν έξω, ναι. ότι το έχετε εξαφτυλίσει, λέει. Τι εννοείς, οι δρωμένοι βγαίνουν, ναι. Βγαίνετε οι δρωμένοι και κάνετε πάρα πολλή ώρα μέσα στο στοντιο mm -hmm. και... Η χρόνοι θα μιλήσουν, μην βγάζεις φήμες. Κράζεται, ναι. λέει. Κράζουμε και... Κράζεται και πρόστιχα πράγματα, ακούω. Δεν το έχω ακούσει, πρέπει να τα βάλω να τα ακούσω, να μου πέσουν τα μαλλιά. Κι τίγες και πολλά. Ναι, είναι πλούσιο Σε. Ζα Ε, ναι, τι θέλω να πω. ότι Διακούς πρόστιχα. Ο διακούς πρόστιχα, ότι έχει ξεφύγει το επεισόδιο σε χρόνους. καλά σε χρόνους το περιμέναμε αυτό ούτως ή άλλως. Ότι εγώ πολύ ήσυχος σήμερα. Ε, εγώ, ιδέες, όταν ο άνθρωπος κάνει διακοπές και ξεκουράζεται, έρχεται μάλι με φορτισμένες παταρίες. Ναι, σωστό καυτό. Πρέπει να το κάνεις κι εσύ. Εγώ πολύ σήμερα. Και ήταν πολύ διαφορετική φωνή μου από κανονικά. Τι εννοείται. Γράφει πολύ καλά. Okay. Όχι, είναι πιο διαφορετική. Έπαιχαι μου είναι ο ήχος πρώτος. Εντάξει, Τώρα πέρα από τις που κάνω. Είναι συγγραφέα που τα έχουμε, κανονικά. Γιατί θα εννοιαστεί. Ξέρεις τι θέλει να μα με αυτό, ε. δώστε και κανένα να ναι, να πάρουμε έναν εξοπλισμό <laughs> και βασικά, πρέπει να κάνω και <laughs> <laughs> <laughs> Πες μου, πώ θα πάμε τι λένε. Όχι, όχι, παίρνουν, παίρνουν Πώς είπα. Δεν θυμάμαι τώρα, το ξέρω Εντάξει, δεν θυμάμαι τι θέλει να πει. θέλω να κάνω ραδιόφωνο. Λάβουσα. Καλησπέρα σας Καλησπέρα. Είναι νύχτα σήμερα. Η νύχτα σήμερα. Είναι μεγάλη. Είναι μεγάλη. Πολύ μεγάλη. Πολύ μεγάλη. Μα πάρα πολύ μεγάλη. Μα πάρα πολύ μεγάλη. Λοιπόν, να χαιρετήσουμε. Εσύ όσοι στο δεύτερο show. Έχει άλλα Και, με και θα αυτό δώσουμε, είναι απειλή, θα δώσουμε δεν είναι δέσμεψη. Σε άλλους Θα πραντάρουμε μάλλον το, θα, το Όλο το, το κομματάκι θα το κάνουμε franchise στο όνομά μας ε, Και θα το δίνουμε Πώς θα θα είναι, έχει ψωνιστεί θα... <laughs> Λεπτό με το λεπτό ε, αλλάζει Θα είναι υποτίθεται Εξωτευνομένοι από μας Α είσαι άρρωστος ε, Να σου πω έχω ένα θα, καλό θα ψυχίατρο θα πουλάμε, θα πουλάμε Έχω ένα καλό ψυχίατρο Λοιπόν Βαριέμαι φρικτά. Είμαι η μόνη που βγαίνω έξω από το στουδιο και με ντουρασέν. Ναι. Βαριέμαι φρικτά. Γιατί το έχετε πάθει αυτό. Έχω υπνιλία. Εντάξει άλλο, αυτό είναι από το φαγητό. Έφαγγες πολύ. Αλλιώς στον ύπνο. Εγώ θέλω να κάτσω εδώ και να χαλαρώσω γιατί το κλίμα εδώ πάρα πολύ ωραίο. Καλά, εδώ. Mm -hmm. Θα την κάνω από για ύπνος. Λοιπόν, μήνα, Ε, γιατί έχουμε πει κάτι για το πάρτι Α, έχετε πει κάτι για το πάρτι <laughs> Λοιπόν, 10 Ιουλίου, παιδιά 10 10 Ιουλίου τα λέμε από κοντά Tweet party, retweet it Αυτά, και λέμε να κανονίσουμε και ένα paintball Έχει πέσει αυτή η ιδέα Να πάτε, παιδιά, να μαζευτείτε, να πάτε Οπότε, δηλώσετε συμμετοχές όλες στο Sipil <laughs> Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μικρόφωνα και για το εξεπλισμό και για το χώρο Για το χώρο Για το φαγητό, για τις μπύρες Για την καλή διάθεση. Τις μπήρες της πλήρως, Ισραηλίδια. <laughs> τις μπήρες π... πια από κορώνες, που δεν τις είχα πληρώσει. <laughs> Αυτά, γενικά ευχαριστούμε. Τσια τσιαο. Γεια σας.